Δεν χρειάζεται να κοιτάρει την κάμερα. Η κάμερα σας γράφει ούτως ή Ναι. Η κάμερα σας γράφει ούτως ή Καλησπέρα. Έχουμε έτσι στην Οδό Αντιγόνης, από την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας, να μιλήσουμε με την κυρία, θα μας πείτε τον όμορφο. Νικολαίδο Ελισάβετ. λοιπόν. Η οποία είναι κάτοικος Τζιτζιφιών, και θα μας πει τη δική της ιστορία. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε, ε, κύριε Ελισάβετ, πού γεννήθηκατε. Εγώ γεννήθηκα στο Σότσι της Ρωσίας, το 1937. Η γονείς σας προλεγόντουσαν. Η μητέρα μου λεγόταν Ευστέρπη και ο πατέρας μου Κωνσταντίνος. Η γιαγιά μου ήταν στην Τουρκία η μαμά μου γεννήθηκε στην Τουρκία. Α, μάλιστα, στην ε. κράσία. Ε. Μάλιστα. Ε. Κοντά στην Κερασούντα okay. ήταν μια κομμόπουλη που λεγόταν ε, Τσαράχ. Τσαράχ. Εκεί λοιπόν η γιαγιά μου ήταν μια. Η οικογένειά τη είχε πολλά παιδιά και επειδή ήταν η μεγάλη η γιαγιά μου, κορίτσι, ο παππού μου. Ο πατέρας της γιαγιάς μου, ο προπάππος μου δηλαδή, ήταν ζωέμπορας χασάπης και είχανε καϊκιά πηγαίνανε, φέρανε τα ζώα ζωντανά και στην παραλία, είχε θάλασσα εκεί, στην παραλία τα ξημερώματα σφάζανε τα αρνιά και τα φουσκώνανε από το πόδι, οι, αυτοί που τα σφάζανε, και τα αγδέρνανε. Και έλεγε ο πατέρας. Στη γιαγιά μου, σήκω παρθένα, να πάμε. Η γιαγιά μου και σχετούς, γιατί ήταν κοριτσάκι, 15 χρονών, γιατί εκεί παντρεβόντουσαν μικροί. Τελικά ο παππούς μου, Αναστάσιος το όνομα, είχε έρθει από την Ελλάδα, στο πανεπιστήμιο, να σπουδάσει. Είς και να σπουδάς. Όχι, στη Ρωσία, Α, στη Ρωσία στην οδισό. Παλιά, όπως τώρα πηγαίνουν στην Αμερική, πηγαίνανε στη Ρωσία και σε κολέγια και για να δουλέψουνε, να βγάλουνε λεφτά. Τώρα ερχόμαστε στο διωγμό. Οι Τούρκοι λοιπόν αφανίσανε τον Ελληνισμό, άλλους σκοτώσανε, άλλοι προλάβανε, πήγανε στα καράβια για να έρθουν στην Ελλάδα το 22. Η γιαγιά μου δεν πρόλαβε, ο παππούς μου ήταν στο στρατό, φαντάρος, τον είχανε πάρει και είχε δύο κοριτσάκια τότε, την Εστέλπη που ήταν η μαμά μου και τη Μαρία που ήταν αδελφή της. Με αυτά τα δύο κοριτσάκια μικρά, με, με να τρέχουνε πολλοί κόσμος και οι Τούρκοι μετάλογα να τις προλαβαίνουνε και είδε η γιαγιά μου και μας τα έλεγε ότι έπεφτε το μωρό από την αγκαλιά της μάνας και η μάνα πολλές φορές δεν γύριζε πίσω να το πάρει. Αν γύριζε σκοτώνανε με μαχαίρι και το παιδί και τη μάνα. Αυτά τα είδε η γιαγιά μου και μας τα έλεγε. Με μεγάλο κίνδυνο λοιπόν τρέχανε ο κόσμος να σωθούν και δίπλα ήταν τα σύνορα με τη Ρωσία. Και μπήκανε μέσα στη Ρωσία και έτσι σωθήκανε. Από την κερασούντα. Κοντά. Ναι, από εκεί. Ο παππούς μου είχε χάσει τα ίχνη της γιαγιάς μου και ήταν στο στρατό. Δεν ξέρω πως τελικά τη βρήκε τη γιαγιά μου. Τη βρήκε λοιπόν και αρχίσαμε μια καινούργια ζωή στη Ρωσία. Στο Σόκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος, το ξέρουν όλοι. Όπως έχουμε εμείς την Κέρκυρα, τη Ρόδο, έτσι είναι το Σόκι και εκεί όλη οι πολιτικοί είχανε ντάτια. Ντάτια λέγεται ρωσικά το εξοχικό. Άνοι. Είναι τόσο ωραίο μέρος. Ο παππούς μου άνοιξε μπακάλικο μαζί με έναν πόντιο συνέτερη. Και προδέψανε πάρα πολύ και πήρανε σπίτι διόκτητο με μεγάλη αυλή, με δέντρα μέσα με φρούτα. Ο παππούς μου για να έχει δουλειά έκανε πολλές κουμπαριές. από τα γύρω μέρη της Σότσι μπορεί να είχε βαφτίσει και 30 και 40 παιδιά. Ου. Αυτοί λοιπόν ερχόντουσαν με το τρένο, μετάλογα, δεν ξέρω γιατί είχαν μπακάλιχο χοντρικής πωλήσεως. Και ερχόντουσαν εκεί, κουμπάρε πάμε στο κουμπάρο και ψωνίζανε και πολλές φορές μένανε στο σπίτι για να φύγουν το πρωί. Είχαν όμως ένα έθιμο, φορούσαν τσαρούχια και τα τσαρούχια εκεί τον καιρό είναι από δέρμα τα οποία αν τα βγάλεις από τα πόδια σου, με τα πόδια κρατάνε μια υγρασία. Αν τα βγάλεις από τα πόδια σου και τα φορέσεις το πρωί είναι σαν κόκαλα, δεν φορνούνται. Έλεγε λοιπόν η γιαγιά μου η Παρθένα στη μητέρα μου, έφτερπη. Φέρον τη με νερό να βάλω με τα πουδάρεατ. Η μαμά μου η κοπελίτσα τώρα δισανασχετούσε γιατί πολλές φορές της έλεγε ο πατέρας τη τα πουδάρεατ να πλύνει και τα πόδια του. <χι> Τι να κάνει η αγιά? η μαμά μου το έκανε. Για να μαλακώσουν τα τσαρούκια το πρωί που θα φύγει να τα φορέσει και να φύγει. Η αδελφή της η Μαρία ήταν ευαίσθητη, λεπτοκαμωμένη, ευαίσθητοι και... Όλο απόφευγε τι δουλειές και όλα τα τράβαγε η μαμά μου. Επειδή ήταν δεμένη κοπέλα, τα τράβαγε όλα η μάνα μου. Έλα, έλα, μεγαλώσανε η μαμά μου. Εκεί στη γειτονιά ήταν μια οικογένεια, Νικολαίδη το επώνυμο, που είχαν πολλά παιδιά και είχαν πάρα πολύ φτώχεια. Και ο παππούς μου από τη μεριά του πατέρα μου ήταν γανοτζής. Πηγαίνανε στις γειτονιές και φωνάζανε και γανώνανε τα κατσαρόλε, τα πυρούνια, δεν ήταν ανεξίδωτα και ήτανε πολύ φτωχοί. Η μαμά μου αγάπησε από αυτή την οικογένεια που ήτανε τέσσερα αγόρια και δύο κοριτσιά και ο πατέρας και η μάνα, τον Κωνσταντίνο αγάπησε η μαμά μου. Το είχαν όμως κρυφό γιατί η μαμά μου λεγόταν ότι ήτανε πλουσιοκόριτσο. Επειδή είχαν το μπακάλικο, είχαν το σπίτι, ε, ήταν ένα πράγμα εκεί που το λέγανε ταρξίμ. Λέω τι ήταν αυτό γιαγιά, αυτό ήταν εκεί πηγαίνανε και ψωνίζανε αυτοί που είχαν λεφτά με χρυσό, με λύρες. Mm. Όχι με ρούβια ρου, και η γιαγιά μου, πήγαινε τις δυο κόρες εκεί γιατί ήταν ευκατάστατοι. Και έδινε λύρες, χρυσό δηλαδή, και τις έντυνε σε στυλ κάπως πιο ευρωπαϊκό. Έλα, έλα, είπε η μάνα της και ο πατέρα τη ότι ο τάβε είναι πολύ καλός γαμπρό, να πάρει την ευτέρτη. Την ήθελε. Λέει η μαμά μου, εγώ δεν τον θέλω. Ό, δεν έχει, θα τον πάρεις. Είναι καλός, είναι έτσι, να λιώσαι. Η μαμά μου να κλαίει, συναντήθηκε κρυφά με τον πατέρα μου, του λέει έτσι και έτσι. Την Παρασκευή θα την πηγαίνανε στο χαμάμ και την Κυριακή θα γινόταν ο γάμος. Ενδιάμεσα όμως την πήρε ο υποτίθεται ο αραβωνιαστικός την να πάνε στο θέατρο. Εκεί πηγαίνανε πολύ στο θέατρο. Όταν έγινε το διάλειμμα όλοι βγήκανε στο φουαγέ και κερνούσανε τις δάμες τους. Αυτός ο κύριος ούτε τη μάνα μου να τη φύγει, έλεισε πούμε γλυκό, θέλ, τίποτα. Μάνα μου. Σε πάρω εγώ εσένα, αφού τα είπε λοιπόν στον πατέρα μου, ο πατέρας μου τα είπε στον πατέρα του και συνονοηθήκανε πατέρας με τον μετέπειτα πατέρα μου, να κλέψουνε τη μάνα μου. <Κι> και όταν πήγανε φαϊτόν, λεγότανε άμαξα με άλογα, όπως έχουμε εδώ στην Κηφισιά μερικά, είχε ο παππούς μου τέτοιο, αλλά τι να σα πω, το πλένανε το άλογο οι δύο αδελφές, το βουρτσίζαν, το χτενίζανε, του κάνανε κοτσιδάκια με χάντρες και το φαϊτόν του παππού μου ήτανε μερακλής. Ήτανε με στολισμένο, πάρα πολύ ωραίο. Όταν λοιπόν γυρνάγανε με τις φίλες της από το χαμάμ, από το λουτρό, σε κάποιο σημείο ήταν ο παππού μου και ο... και ο πατέρας μου την κλέψανε και πήγανε από τη Σόκη στο Βατούμ, δηλαδή δεν ξέρω 100 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα. Την πήγανε εκεί και παντρευτήκανε και όταν το μαθηγιαγιά μου έκλειγε και φώναζε στη γειτονιά, κλέψαν το καλό το κορίτσι και πολλά, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα εφόσον την έκλεψε. Γυρίσανε μετά, βέβαια η μαμά μου τρομοκρατημένη. Τελικά, στεφανωθήκανε και το πρώτο παιδί που έκανε η μαμά μου ήταν ο αδελφός μου που λεγόταν Ηλίας. Mm. Όταν ήταν ο Ηλίας 2,5-3 χρονών, γεννήθηκα εγώ. Ο, αδελφ... ο πατέρας μου είχε έναν αδελφό. Ήτανε Κωνσταντίνος ο πατέρας μου. Δημήτρης, ο αδελφός του, πάνω ο αδελφός του, ο Πάνος, ήταν ελεύθερος και ήταν ποδοσφαιριστής στην Δυναμό Μόσχας. Oh. Ναι, αυτό που λέω, θα έρθει στο τέλος να παίξει όλο. Ήταν στην Δυναμό Μόσχας έπαιζε. Ο πατέρας μου ήταν διευθύς σε μια αποθήκη δερμάτων που πηγαίνανε από εκεί και ψωνίζανε όλα, ήταν κρατικά. Yeah. Που ψωνίζανε δέρματα να κάνουν τσάνες, παπούτσια και ό,τι ήταν με δέρμα. Ο μικρό ο αδελφό ήταν τέσσερα αγόρια. Ο μικρό ο αδελφό ήταν ο Χρήστο, ο οποίος ήταν 14 χρονών και δεν τον πήρανε οι Ρώσοι να τον στείλουν στη Σιβηρία. Γιατί ήταν ανήλικο. Αυτός μόνο ήρθε στην Ελλάδα. Αυτός μόνο. Λοιπόν. Ο αδελφό μου ήταν πάρα πολύ αγόρι και είχε μαλλιά, ξανθά, πλατινέ. Κερόσικες όταν τον βλέπανε τον παίρνανε αγκαλιά Ήταν ένα παιδί όπως βλέπουμε σε καρποστάλ Τότε φορούσανε γκολφ παντελονάκια, βελούδινα Με σακάκι με εδώ ένα σαν κορδέλα δεμένο φιόγκο Και τον έπαιρνε ο πατέρας μου και πήγαινε στο ποδόσφαιρο Και όλοι το κοιτάγανε αυτό το παιδί Έλα, Περνούσαν τα χρόνια, η μαμά μου ήταν ευτυχισμένη, η θεία μου δεν είχε παντρευτεί. Τα είχε όμως με έναν εκπαιδευτεί πιλότων αεροπλάνων. Και εκεί ήταν μία λέσχη, στη Σόκη, που πηγαίνανε αυτοί οι 7 Και έπαιρνε αυτός ο κύριος, δεν ξέρω το όνομά του, ήτανε Ρώσος, όχι Έλληνας, Ρώσος. Και έλεγε την εστέρπη. και την αστέρπη. Και την νόντουσαν ωραία, γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφε. Και πηγαίνανε εκεί, τρώγανε, χορεύανε και δεν είχαν παντρευτεί. Εγώ γεννήθηκα το 37, το 38, κλείσανε τι εκκλησίε. Δώσανε το λένε, τώρα 37 θα yeah. σκοτώσω, 35 δεν ήμουν. Είναι... Και κλείσανε τι εκκλησίε και δεν μπορούσαν εμένα να με βαφτίσουν. Και συνονοήθηκε η μαμά μου με την αδελφή τη να πάνε από εδώ μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδοποίησαν κάποιο παπά, και πήγανε λοιπόν με μένα, σου λέει, πεθάνει να βάφτισο και εκεί ο παπάς με κίνδυνο τη ζωή του, σε ένα υπόγειο, χωρί νερό, με βαφτίσαν. Βαθύ... Με κρυφά. Και μου δώσανε το όνομα Ελισάβετ για να με δώσουν Ρωσία Έλζα. Το Ελισάβετ το ελισάβε. λένε Έλζα. Έλα έλα, ήταν ένας στη Ελλάδα, ένα θέατρο εκεί, σε έλεγε ο Λάμπη. Με τη θεία μου, πήγανε στο θέατρο, και μου γυρίσανε στο σπίτι, είπανε, «Αχ μωρε, δεν βγάζαμε στέλ. που στη Ρωσία αυτό τώρα». Και με πένει η θεία μου και μου, φασκιωμένη, και μου κάνει, «Έλα στέλα, στέλα, στέλα». Και μου... <laughs> <laughs> πλέον με λέει, η Ελλάδα που ήρθαν στα χαρτιά είμαι, στα επίσημα άλλες, στον κύριο ταυτότηνα και αυτά, μου ήμουνε τόσο τέλα. Τώρα, ξαφνικά, ξάνα, ένα βράδυ, χτύπησε την πόρτα, γυάζουμε. Πε σηκώθηκε ο παππούς μου και λέει, «Τι δέλετε» Λέει, «Κάκια, εμπέκ, κάποιο τύριο ήταν η αισθάντη». Λέει, λέει, τίποτα, τίποτα, μια αναγνώριση του τμήμα. Λέει ο, πούς ε, και ένας, ο παππούς μου να ντυθώ με τις πιτζάμες Εντύθηκε και είχε ένα παππού μου πάρα πολύ ωραία Αλλά αγάπηζε πολύ και η χρονιά έκανε παρά Και αναντύχεσαι έναν πελάτη του σε χωριό Που ήταν και άρρωστη και είπε Ε παρά σκύλο σο χωριό Α είναι πολλά καλό Αδακέ και θέλει Δηλαδή απόσταση από εδώ μέχρι την κόρμηθο Εκατό χιλιόμετρα τόσο «Εκείνο το βράδυ που πήραμε τον παππού μου, αυτό σας το λέω και ανατριχιάζω και συγκινούμε παράλληλα, γύρισε ο σκύλος και όταν τον έπαιρνε η αστυνομία, από τα πόδια του μέσα, στριφογύρισε ο σκύλος <Κι> και λέει στη γιαγιά μου, ο παππούς μου, «Παρθένα, αυτό το σημάδι δεν είναι καλό, εγώ δεν θα γύρισω. Τον πήρανε. Το πρωί μαθαίνουμε ότι συνοικία-συνοικία σαν μπλόκο κάνανε και παίρνανε τους άντρες. Όσοι ήταν κάτω από 14 χρονών δεν τους παίρνανε. Τώρα αγωνία η μαμά μου, και από εκεί. Πράγματι λοιπόν, ήρθανε και στις μαμάς το σπίτι να πάρουν τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήρθε στην κούνια σε μένα με φίλησε, με πήραν και είπε ότι τον Ηλία τον χάρηκα. Εσένα παιδί μου δεν σε χάρηκα και δεν θα σε χαρώ. Η αστυνομία πιάσανε, κάνανε το σπίτι, όλα τα πράγματα κάτω, μέχρι και την κούνια που κοιμόμουνα, πετάξανε τα στρώματα, τα μαξιλάρια, δεν ξέρουμε τι ψάχνανε και πήραν και τον πατέρα μου. Το πρωί ξυπνήσαμε, όλες οι γυναίκες στη γειτονιά, πήγαν έξω από το τμήμα να κάνουν διαμαρτυρία. Η μαμά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη φασαρία και έβριζε στα Ρωσικά και την πιάσανε και την πήγανε στον διευθυντή. Και το έκανε η μαμά μου όμως να την πιάσουνε, νόμιζε ότι αν την πιάσουν και την βάλουν φυλακή, θα δει τον παπά μου. Και της λέει ο μη φωνάζεις, θα τους βγάλουμε μια διευκρίνηση, μια... ένα κοντρόλ θα κάνουμε και θα τους βγάλουμε. Εσύ μη φωνάεις, πήγαινε σπίτι σου. Λέει όχι, θέλω να με βάλετε φυλακή. Λέει δεν είναι οι άντρες με τις γυναίκε μαζί φυλακή. Πήγαινε κοπέλα μου και η σενέα, πήγαινε στα παιδιά σου. Και γύρισε η μάνα μου στο σπίτι και είχαν αγωνία. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Έχασα να σας πω ότι πριν να γίνει αυτό το συμβάν αρχίσανε και βάζανε φόρους, φόρους, φόρους, φόρους μέχρι ο παππούς μου κατάντησε, έκλεισε το μαγαζί και κατάντησε κι άλλοι πολλοί να σκάβουνε στους στο, ε, δρόμους τα αυλάκια, τα, τα πλαϊνά των δρόμων και τους δίνανε ένα ε, φαγητό τάχα τη, αλλά ήταν ένα ζωμός που μέσα είχε α πούμε δύο πατάτες, άλλοτε είχε δύο κρεατάκια, άλλοτε είχε δύο φασόλια. Και ένας άνθρωπος εκεί είπε αυτό να το φάει ο Στάλιν. Γιατί ο Στάλιν με πραξικόπημα σκοτώσανε το Λένι και πήρε την εξουσία. Και όταν πήρε την εξουσία ο Στάλιν τα έκανε όλα αυτά. Ήταν δε πολύ καχύποπτο. Και εξαφάνισε και από το μέρος που ήτανε. Και από την πολιτεία που γεννήθηκε εκεί ήταν, και αυτούς πήρε και από εκεί και έστειλε στη Σιβηρία. Και ο παπούς μου ήταν στους δρόμους και έσκαβε τους δρόμους. Έπεσε φτώχεια, μεγάλη. Και μετά ερχόμαστε πάλι που ήρθαν και τον πήραμε. Κάποιος, δεν ξέρω πώς, έμαθε, η μαμά μου, ότι ο παππούς μου ήτανε αρόστησε εκεί στο στρατόπεδο που τους είχανε στη φυλακή. Έπαθε ενδερικά. Τον πατέρα μου τον είδε, λέει, αλλά τον πήρανε και τον πήγανε αλλού, ενώ στην αρχή τους είχαν όλους μαζί. Έκτοτε δεν μάθανε τίποτα. Τέλος του 1939 έκανε διωγμό να φύγουν τα γυναικόπαιδα και να έρθουν στην Ελλάδα. Γιατί όμως, εγώ δεν ξέρω αυτό αν είναι αλήθεια, έμαθα ότι είπε ο νόμος του Στάλιν είσαστε μέσα στη χώρα μου 20 χρόνια. Πλουτίνατε, να πάρετε διαβατήρια Ρωσικά. Η κοινότητα τότε των Ελλήνων έστειλε στην Ελλάδα, δεν ξέρω ο πως γίνονται αυτά, ότι μαζιτάει ζητάει ο Στάλιμ να πάρουν τα Ρωσική, όχι να παραμείνετε Έλληνες, έστειλε χαρτί η πρεσβεία. Και ο Στάλιμ, έτσι μου είσαστε, τους έβαζε στα καράβια γυναικόπαιδα και τους έστελε στην Ελλάδα. Εμείς ήρθαμε με το τελευταίο καράβι. Ξεχνάω, το, θυμόμουνα το όνομα αλλά τώρα το ξεχνάω. Φτάσαμε Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα στον Πειραιά. Απάνω στο καράβι με μεγάλη εξατρίωση ούτε φαΐ, αρρώστιες. εγώ έπαθα ενδερικά. Γιατί που να βράσουν τα μπουκάλια αυτά το στήθο δεν έφτανε έπαθα εντερικά και λέγανε μπορεί και να πεθάνουν. Φτάσανε λοιπόν στον Πειραιά με μεγάλες κακουχίες, ψύρες αρόστιες. Όταν όμως ήταν να πούνε στο καράβι, δεν τους αφήνανε να πάρουνε τίποτα. Η γιαγιά μου είχε λύρες, είχε χρυσαφικά και είπε στα κορίτσια, «Κορίτσια, ας κάθιμες όλον τον νύχτα» και απέσω στρώμα, ήταν μάλινα τα στρώματα, αλλά ήτανε μάλινα όχι κομμάτια, μεγάλα και τα γυρίζανε στρογγυλά και μέσα βάζανε μια λίρα και τα βάλανε μέσα στο στρώμα και τα καπλατίσανε τη νύχτα, για το πρωί θα φεύγανε. Έρχεται μία τη νύχτα, λειτόνισα και λέει πάρθε να βγάλτε από το στρώμα τα λίρας γιατί έχνε μηχάνημα και βρήκνα τα". Κι ανευρύκνατα θα σκοτώνουν τσας. Ου, το θα φτάμε τώρα, θα ξημερώσει. Μόρα, τα παιδιά της, μόρα, ελάτε ας, ας Τα βγάλανε, τα βάλανε μέσα σε ένα κουτί σιδερένιο και στην αυλή που είχαν μια μουριά σκάψανε και τα θάψανε. Πήραν στρώματα, λίγα πιατικά, τα ασπρόρουχα, τα σπρόρουχα, αυτά που έχω εκεί είναι από τη Ρωσία, 150 χρονών. Λινά και αυτό, πάνω εδώ. Από τη Ρωσία αυτά είναι 150 χρονών. Έχουνε, είχανε καλά πράγματα και ειδικά το Λινό ήτανε πρώτης ποιότητα. Έλα, έλα, ήρθε η ώρα να μπουν στο καράβι. Τη λέει ο πιλότος τη θείας μου τη Μαρίας, εγώ είμαι Ρώσος, θα σε παντρευτώ. Κάτσε Μαρία εδώ, δεν θα σε πειράξει κανεί. Λέει δεν μπορώ να κάτσω εδώ, τα Δέλφια μου, η μάνα μου, δεν γίνεται αυτό. Με κλάματα αποχωριστήκανε γιατί ήταν ερωτευμένοι. Και όταν μπήκανε στο καράβι, η γιαγιά μου είχε μία μεγάλη εικόνα, το Χριστό, που κράταγε τον κόσμο με το χέρι του. Εκεί οι εικόνες ήταν πάρα πολύ όμορφες και ήταν και στολισμένες μέσα, με κάτι σαν αλουμινόχαρτο, γυρλάνδες στο πλάι. Πήρε μία κουβέρτα, ενώ απαγορευότανε. τι σε εκκλησίες, οι εικόνες και με σκηνή τόδασε και μία γειτόνισσα, το βάλει στη σόμπα την εικόνα της και άναψε η σόμπα, δηλαδή αλούστεψε που λένε πόντι και την έκαψε. Yeah. Κάηκε. Πήρκανε λοιπόν στο καράβι και απάνω στο καράβι κάνουν έλεγχο. Βρίσκουνε το άλμπουμ, είχανε άλμπουμ με φωτογραφίες και βρίσκουνε τη θεία μου με τον πιλότο, με αυτό και εκείνο, διάφορες, η μάνα μου με τα παιδιά, με τον πατέρα μου και το τραβάνε και λέει η θεία μου στα Ρώσικα, αφού στο Ρώσικο σχολείο πήγα. Σας παρακαλώ, αφήστε το, αυτές είναι οι αναμνήσεις μου. Τίποτα, το πετάξαμε στη θάλασσα. Να κλαίνε η θεία μου και η μάνα μου. Κάνανε έλεγχο βρίσκω την εικόνα. Από δω τραβάνε οι Ρώσοι οι αστυνομικοί, από, από εκεί τραβάει η γιαγιά μου, η Παρθένα. Λέει το Χριστόν κι θα παίρετε ασασφαίρεα. Δεν θα πάρετε το Χριστό από τα χέρια μου. τραβάγαν αυτοί, τραβάει η γιαγιά μου. τραβάγαν αυτοί, τραβάει η γιαγιά μου. Μέχρι που βαρεθήκανε, από αυτό το τράβημα ο ένας τράβημα άλλος, το παρατήσανε, η γιαγιά μου αγκάλιασε το Χριστό, τον στο στην κουβέρτα, τον έδεσε και λέει Χριστέ μου εγώ θα παίρνωσα και πάω στην Ελλάδα. Κάποτε λοιπόν με τις κακουχίες που είπαμε φτάσανε στην Ελλάδα. Τους βάλανε σε ένα ξενοδοχείο, Ακροπόλ λεγότανε το ξενοδοχείο. Πήγαινε η γιαγιά μου η καλυμένη, στην κουζίνα εκεί, να ετοιμάσει γάλα, για μένα, ναι. Και πήγαινε ο ξενοδόχος κοντά της, γιατί η γιαγιά μου ήτανε κοντούλα, αλλά ήτανε πάρα πολύ όμορφη. Τότε δεν βαφόντουσαν οι γυναίκες, τίποτα. Και πήγαινε ο ξενοδόχος κοντά της. «Γιαγιά μου, να θεμάτωνε, όλος σουμάμερται, σουμάμε», έλεγε στα κορίτσια της. Τα κορίτσια γελάγανε. Μια μέρα της λέει, άουξε να πω κυρία μου, το ξενοδοχείο αυτό είναι δικό μου. Εγώ δεν έχω γυναίκα, έχω ένα γιο. Να σε παντρευτώ. Είναι τα παιδιά, μάνα έπαρτον. Μάνα θεμά σας, εγώ απέρο ατών. Θα έρθει ο άγουρο μου. Θα έρθει, του είπαν ότι θα έρθουν με το άλλο καράβι. Τάχα είχαμε. Τελικά, καθίσανε εκεί, Λίγο καιρό τους βγάλανε και τους φέγανε όλους στην Καλυθέα. Και τους είπε το κράτος τότε, θα σας δώσουμε κλήρο να πάτε στη Δράμα, στα, στα διάφορα μέρη, στα χωριά, στα χωριά της Ελλάδας. Δε γεγά εγώ κι θέλω να πάω, εγώ στην πολιτεία νέζινα, κύμα από χωρίο. Εγώ τι να πάω να κάνω στο χωριό, εγώ σε πολιτεία έμενα. δεν θα πάρεις κλήρο, ας με με πάρω. Όσα χωριά δεν ξέρω να, να κάνω τίποτα και μείναν εδώ. Μείναν εδώ, δεν ξέρανε τη γλώσσα. Έλα, έλα, στην Καλιθέα που ιόταν μια παράγκα. Γιατί η Καλιθέα που είναι τώρα ο Ιω ήταν ξύλινο ναό και δίπλα που είναι το γυμνάσιο ήταν οι φυλακέ. Και πίσω από αυτό τον Αγιο Νικόλα και τις φυλακέ, ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που ήταν όλο παράγγιες. Και η γιαγιά μου αγόρασε αυτή την παραγκα και μέσα σε αυτή την παραγκά ήτανε. Η γιαγιά μου είχε δύο κορίτσια, αλλά όταν πέρασε τα σύνορα και μπήκε στη Ρωσία από την Τουρκία έκανε και ένα αγόρι. Το Θεοδόσιο ο οποίος ήταν ανήλικος και δεν τον πήρανε. Και ήρθε εδώ με τρία Τρία παιδιά και δύο εμείς, πέντε και ένα εκείνη έξι. Ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο και είχε σαν είσοδο μεγάλη φαρδιά και εκεί είχαν κάνει ίδια ένα σαν κρεβάτι και κοιμόταν ο θείος μου, ο Θεοδός, ο γιος της, ελεύθερος. Και μέσα στο δωμάτιο αυτό το μεγάλο ήμασταν η μαμά μου, εγώ ο αδελφός μου, η γιαγιά μου και η θεία μου, πέντε άτομα. Τότε λοιπόν πήγε η μαμά μου και η θεία μου και πιάσανε δουλειά στην πυραϊκή πατραϊκή. Άλλοι ήτανε στο χλωστήριο, η μαμά μου και οι αδελφοί της τους βάλανε στο υφαντήριο, ήτανε πιο καλά στο υφαντήριο. Δεν προλάβανε ούτε γλώσσα να μάθουνε, ούτε να προσαρμοστούνε, μπήκανε οι Γερμανοί. Τέλος του 39 εννέα, μπήκαν οι Γερμανοί. Όταν ήρθαν από τη Ρωσία, στη Ρωσία ήτανε, όχι μίνι, μέχρι εδώ. Εδώ ήτανε μακριά τα φορέματα. Και οι άντρες τις κοιτάγανε και κάνανε ψιν και η γιαγιά μου και η θεία μου νομίζανε γάτες. Κάνανε έτσι, δεν βλέπανε γάτες, ήταν το πείραγμα εδώ το ψιψί στην Ελλάδα. Δε οι Έλληνες, δεν μας φερθήκανε καθόλου καλά οι Έλληνες που ήταν εδώ, οι ντόπιοι. Γιατί όταν ήρθανε απ' τη Ρωσία ήτανε εκεί το κλίμα, ήτανε άσπρες είχαν ωραία δέρματα όπως τώρα τελευταία ήρθαν Ουκρανέζες και λέγανε τι ωραίες άσπρες και εδώ πέρα επειδή είναι Μεσόγειος και έχει ήλιο δεν ήτανε γυναίκες με τέτοια δέρματα πορσελανένια και όμορφες Είχα. και όλοι οι άντρες τους κοιτάγανε και λέγανε οι ντόπιε. Συγγνώμη, ήρθανε, ναι, ποντιακά ήρθανε που ήταν να παίρνουν τους άντρες μας και δεν μας δίνανε λέει η μαμά μου ούτε νερό. Πιστεύω, πολύς κόσμος να είδε εδώ στην τηλεόραση που έπαιξε ο Χριστός Ψανασταυρώνεται. Που δεν τους δίνανε νερό που τους είχαν έτσι ακριβώς τραβήξανε και οι όταν ήρθανε στην Καλιθαία. Σιγά σιγά μπήκαν η Γερμανία. Εγώ όταν μπήκαν η Γερμανία αφού γεννήθηκα το 37, ήμουν τρίως στο τέσσερο χρονό. Έπεσε λοιμό. Πίνα. Εγώ αυτά τα θυμάμαι. Και όταν έλεγε το μεγάφωνο να μην βγει κανένα έξω, εγώ είμαι μικρούλα, τρία στα τέσσερα, και τόσο έφεργα και, και πήγαινα στη γωνία και ήταν μια σαν πλατείτσα και εκεί μέσα οι Γερμανοί είδα τα είδα αυτά με τα μάτια μου που χτυπάγανε και σκοτώνανε τους Έλληνες και ειδικά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν η φωλιά των Κομμουνιστών Αττικής στην Καλυθαία. Μπορεί να ήταν και σε άλλες περιοχές, στο πήρωνα και δεν ξέρω εγώ που, αλλά στην Καλυθαία τότε ήταν. Το επιτελείο, πως να το πούμε. Εκεί στην κατοχή, μήπως θέλετε να συντομεύω. Όχι, όχι, μια χαρά θα λέτε. Εκεί στην κατοχή, η Θεία μου η Μαρία γνώρισε ένα παλικάρι που ήταν, έκανε τη θητεία του τη θητεία του, στη χωροφυλακή, Τότε υπήρχε χωροφυλακή και αστυνομία. Πάρα πολύ ωραίο παλικάρι που ήταν από τα μέρη της Τρίπολης, από τη λάστα της Γορτινίας. Έκανε τη, τη, τη θητεία του και ο αρχηγός της χωροφυλακή ήταν ο του. Και εκείνος του είπε Παναγιώτη, Παναγιώτης Παπαφιλόπουλος να αυτό, και τον είχανε μακριάνει. Mm. Και γνώρισε λοιπόν τη θεία μου τη Μαρία, την αγάπησε και ήρθε να τη ζητήσει, δεν υπήρχαν Φώτα απαγορευότανε και στα παράθυρα είχαμε βάλει κόλλες μπλε και ανάβανε, ούτε αναπτύρες υπήρχανε, ανάβανε σπίρτο, σπίρτο για να μιλήσει στη γιαγιά μου και να της πει ότι εγώ αγαπάω τη Μαρία και θέλω να την παντρευτώ. Όπως και έγινε, την παντρεύτηκε. Αυτός ο άνθρωπος μας έσωσε, έπαιρνε μένα και μαζί του, μαζί του, με ένα σακίδιο στρατιωτικό, και μπαίναμε στο τραμ. Το τέρμα του τραμ στην Καλυθέα ήταν τώρα που είναι το πάρκο, το μεγάλο της Καλυθέας, τα Βάκη. Αυτό ήταν το μηχανοστάσιο και εκεί μέσα ήταν τα τραμ. Ο κόσμος δεν είχε λεφτά και οι περισσότεροι κρεμόντσαν από τα τραμ και πίσω και μπροστά και στις πόρτες, και τελικά ένα παλικάρι και αυτό πόντιο ήτανε έπεσε και έκοψε το πόδι του Με έπαιρνε λοιπόν και πηγαίναμε στο Μακρυγιάννη και απέναντι στο Μακρυγιάννη τώρα όταν πάω εγώ από εκεί κλαίω Ήτανε ένα σαν που έκανε τροφοδοσία στους ε, χοροφύλακες δεν μπορούσες να πας να ψωνίσεις εσύ και, μόνο αν ήταν χοροφύλακας και με έπαιρνε εκεί και ψώνιζε και τα έβαζε στο σακίδιο και έλεγε στον οδηγό θα την, κατεβα... θα την κατεβάσεις στο τέρμα γιατί ήμουν μικρή και εγώ με το σακίδιο έφερνα και τρώγαμε. Μας έσωσε αυτός ο άνθρωπος γιατί μπορεί να είχαμε πεθάνει. Μετά όμως αφού είδαμε ότι ο πόλεμος δεν είναι για λίγο και τραβάει έπαιρνε η μαμά μου ασπρόρουχα την πρίκα τη Μαρία και ντυμένα όλα στο χέρι και μπορεί να είχανε ποτήρια του τσαγιού πορσελάνη και πήγαινε από την Καλυθέα στην Κόρινθο με τα πόδια, oh. φορτωμένη. Και τα έδινε εκεί στα χωριά και yeah, τη έλεγε η γιά μου Θα να φέρτς αλεύρ, λάδ και σαπών, σαπούνι. Και μετά άμα μεγάλωσα εγώ λιγάκι, έλεγα στη γιαγιά μου, γιατί η γιαγιά έλεγες να φέρουν και σαπούνι. Φαγιά να φέρει. Λέει, για ταυτήρας. Τι. Έπεσε ψήρα. Κάνανε έτσι, λέει, από τις κούφτες τους, η γειτονιά Και λένε, εγώ πώς είναι η γιαγιά. Εγώ δεν έπιασα, όλοι είχανε ψήρες και κονίδες. Εγώ δεν έπιασα ψήρα, δεν ξέρω πώς ήταν ψήρα, γιατί είχαμε το σαπούνι και λουζόμασταν. Η μητέρα μου από όλα αυτά που τράβηξε μετά ήταν όλο φυλάσθενη. Εδώ στο καβούρι πηγαίνανε και κόβανε ξύλα, γυναίκες και τα φορτωνόντουσαν και ερχόντουσαν και τα πουλάγανε εδώ και δεν είχανε παπούτσια παρά κάτι τσόκαρα και κόβανε ζώνες ανδρικές και με καρφιά βάζανε τη ζώνη την ανδρική για δέρμα και πολλές φορές εκεί που κόβανε έφευγε αυτό και η μάνα μου ξυπόλητη, τα νύχια της εκεί κακοτράχαλα να, να τα σπάει, να πονάνε να τα φορτώνεται να τα φέρνει τράβηξε πάρα πολλά το εργοστάσιο έκλεισε Μόλι τα πράγματα λίγο ήταν οι Γερμανοί εδώ αλλά λίγο καλυτερέψανε άνοιξε το εργοστάσιο και έπαιρνε ο αδελφό μου που ήταν τρία χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Εγώ, Φερρυππίνη, το 41, ήμουνα 4. Και ο αδελφό μου, τρία χρόνια πιο μεγάλος ήταν 7. Και με έπαιρνε και με πήγαινε στην κεραϊκή Πατραϊκή Και καθόμασταν σε μία πέτρα. Και όταν η μαμά μου τη δίνανε άδεια, να, να με, να με βυζάξει. Μεγάλη ήμουνα. Γιατί ήταν πίνα και σου λέει, Όσο γάλα έχω. Και μία μέρα, αφού με βίζαξε και σηκωθήκαμε απ' την πέτρα να φύγουμε και η μαμά μου μαζί, μία σφαίρα ήρθε πάνω από το κεφάλι μας. Ah. Γύρισαμε πίσω και έκανε στο χώμα, τάκ, τάκ, τάκ, την είδα εγώ ah. τη σφαίρα. Ah. Λέει, δόξα σιω Θεώ, μας λύτωσες. Μπήκε η μαμά μου μέσα, ο αδελφό μου έφερε στο σπίτι, τραβήξαμε πάρα πολλά... Είδα εγώ τους Γερμανούς να χτυπάνε εκεί στην πλατεία τη μικρή τους κομμουνιστές. Και ένανε που ήταν της γειτονιάς Παλικάρη, τον χτυπήσανε, τον σκοτώσανε, τα είδα εγώ και τον βάλανε σε ένα καρότσι και τον πηγαίνανε στην Αγία Ελεούσα που είναι η Εκκλησία. Από πίσω από εκεί ήταν χωράφια και το, τον πηγαίνανε εκεί το τους πετάγανε. Τότε Έγινε και το εξής περιστατικό είναι να γελάσουμε και λίγο. Ένας λοιπόν πόντιος από το συνεχισμό της Καλλιθέας πήρε ένα τσουβάλι και πήγε εκεί στην Αγία από πίσω που ήταν αγροτική περιοχή να κλέψει κότα, να φέρει να φάνει. Την κότα ποντιακά τη λένε κοσάρα. κοσάρα. Άμα πήγε λοιπόν να κλέψει Τώρα πρόλαβε να κλέψει, τον πιάσαν με το τσουβάλι άδειο. Οι Γερμανοί στην εκκλησία κοντά και τον εχτυπάγανε. Και του λέγανε Παπία, Παπία. Παπία ήταν τα χαρτιά. Αυτό ο πόντιο δεν ήξερε και έλεγε γιόκ, γιόκ Παπία. Εγώ κοσάρα πήγα να πάρω. Κοσάρα θα με περνά. Και έχω Παπία. Να <Κιέφω, Κιέφω, Κιέφω>, το ξύλο, όταν ήρθε, τα διηγήθηκε στου άλλου πόντιου και λέει με εκρούνανε, εκρούνανεμ οι Γερμανοί, το ξύλο το έφαγα και ατίν έλεγανε παπία, εγώ έλεγα τους παπία και εχω κοκοσάρανε εγώ πήγα να πάρω. <Κι> και μετά ένας Γερμανός ελιπέθεμε και έβγαλε έναν μάσλα, μάσλα είναι η αληφή, και έλειψε. τη ράχια να πάγα. Καλός Γερμανός ετωνεατός. Ναι. Κάποτε λοιπόν δίνανε στο φούρνο της γειτονιάς ουρά και δίνανε τη λεγόμενη μπομπότα. Ήταν ένα πράγμα σαν το σάμαλι κάπως έμοιαζε χωρί βέβαια γλύκα και το φουρνίζανε επάνω σε ένα χαρτί λαδόκολα και ήταν από κάτω πολλές φορές κολλημένο Αυτό λοιπόν το ζυγίζανε 300 δράμια Ένα τόσο κομμάτι Εγώ μικρούλα πήγαινα στη σειρά Και μου λένε ότι ήμουν ένα πολύ χαριτωμένο κοριτσάκι Και λίγο παχουλό τα μπουτάκια μου Και έρχανα έτσι τον κόσμο Και πέρναγα και πήγαινα μέσα στο φούρνο Και ήτανε δυο αδέλφια Ο τάσο. Και ο Γιώργος, κοντιζάς, οι πόντιοι που είναι στην Καλυφαία, μεγάλοι, το θυμούνται αυτό. Και πήγαινα εγώ πίσω στο μάλλον και τράβαγα το παντελόνι του Γιώργου, δύο αδέλφια, και του λέγα, γω γω, πεινάω τσομί. Και αυτός έκοβε ένα κομμάτι από αυτό και μου δίνε, άντα. Έλα, έλα λέει στη μάνα μου, ευτέρπη. Θέλεις να έρθεις στο υπόγειο να κοσκινήσεις τα αλεύρα. Αυτά το... Ναι. Μα που κάνανε τους... Τη το πομπότη. Λέει θέλω κύριε Γιώργο. Έλα αύριο, λέει. Πήρε η μαμά μου την ποδιά της, χαρά και πήγε. Δούλεψε κανένα δύο μέρες, κατεβαίνει αυτός ο Γιώργος. Είχε οικογένεια, έκατο καλλιόπη και τους έστειλε στο χωριό. Και ήταν μόνο. Και πήγε και κόλλησε στη μαμά μου. Και του λέει μαμά μου... Εγώ ήρθα να δουλέψω, να ζήσω τα παιδιά μου. Άμα αν είναι τέτοια, να σηκωθώ να φύγω. Λέει αυτή, δεν πρόκειται να στο το ξαναπώ. Συγγνώμη. Μετά από δύο-τρεις μέρες, ξαναπήγε κάτω. Η μάνα μου έρισε την ποδιά, την πέταξε μέσα στο ταλέδρια. Μέσα εκεί και σηκώθηκε με κλάματα και έφυγε και πήγε και λέει στη μάνα μου, Στη μάνα εγώ κι πάω άλλο. Ατός έρθεν αφ' κα, και α έτσι κι α Επίκε να είκον πράγμα, λέει ναι. Και δεν πήγε να ζητήσει και τη δούλεψή της. Γιατί τόσες μέρες που δούλεψε, τώρα σε είδο θα τα Σε λεφτά, σε αλέτη, δεν ξέρω, δεν πήγε. Έλα, έλα, πιο πέρα, μου, πέντε 6 ο δρόμος πάνε στο συνοικισμό, λεγόταν Διακόσα... 222 <Καιναι> τη γιαγιάς μου 228 ήταν κάτω μία παράγκα, ερήφιο, ερήφιο στην Υηρουσία, <Καιναι> που το είχαν δύο αδελφές για και πεθάνανε και η κληρονόμη ήτανε στη σκράη ένα βουναλάκι βουνό κανονικό, σιγά σιγά όμως μετά το φάγανε, το φάγανε, το φάγανε, δεν υπάρχει και και απάνω ήταν κληρονόμο. Το μαθαίνει η μάνα, μου, πάει στου κληρονόμου, του λένε: Φελπίνε λένε, το πουλάμε για χιλιάδε. Η μαμά μου έβγαλε και πούλησε, Όχι, και δεν είχε, αλλά δεν, δεν μαζευόντουσαν τα λεφτά. Αυτό έγινε ναι. Έκλειγε η μαμά μου, δεν έβρισκε πουθενά να συμπληρώσει να την παράγκα. Λέει στη, μά στη μάνα της, μάνα αγαπές είμαστε πολλοί, ας φέρω εγώ τα μωρά μου και ας έφτανα εφτά... και το σπιτό πόνο. Και λέει η μάνα της πάει. δεν φταναν τα λεφτά. Ήρθε όμως από το χωριό η γυναίκα του φούρναρη και πέρασε και είδε τη μαμά μου που έκλειγε. Και λέει ευθέπη, γιατί κλαις, το έξει. Λέει. Θέλω να παίρνω την παράγκα και έχω 8 χιλιάδες και αν την δίνω 10, μην κλαι, εγώ θα σου δώσω. Θα κάνεις αυτό για μένα, αλλά λίγα λίγα θα στα δώσω μετά και ε, δεν έχω. Πώς, από το εργοστάσιο που θα ανοίξει, που θα πληρώνομαι, μη στεναχωριέσαι. δίνω με την καρδιά μου όποτε έχεις αν τα δώσεις και ξέρεις ευθέρπη γιατί δίνω, γιατί μου είπε ο Γιώργος, ακούστε αυτό ο παλιάνθρωπος, ενώ ήταν καλό σε αυτό ο παλιάνθρωπος. Είπε στη γυναίκα του, την τάδε την έπιασα ακόμα. Την τάδε την έπιασα ακόμα. Εγώ δεν το κατηγορώ αυτό. Αφού πεινάγανε οι γυναίκε, αναγκαστικά πήγανε μαζί του. Μόνο η ευθέρπη δεν κάθεται. Και γι' αυτό η γυναίκα του, φούρναρη, τη ζάνησε, σε λέει τα λεφτά. Ποια χρονιά έγινε αυτό. Αυτό έγινε το 1944. Σαράντα πέντε. Εκεί, στο τέλος της κατοχής δηλαδή. Πε, περίπου. Ναι, Ακό, ναι, ακόμα ναι. ήταν οι Γερμανία, όπως, λέτε, όπως το λένε. Πάμε λοιπόν στην παράγκα, πιάνει βροχή και θυμάμαι, σαν να είναι τώρα, έσταζε από πολλές μεριές, γιατί ήταν ερήπιο. Εδώ έβαζε μια κατσαρόλα, εκεί ένα ταψάκι, εκεί ένα κουτί, εκεί ένα πιάτο τσίγκινο. Και εγώ και ο αδελφό μου και η μαμά μου, τα Απάνω στο κρεβάτι και οι τρει. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, η βροχή. Έλα, έλα. Γνωρίζει μάνα μου έναν κύριο. Α, ξέχασα να σα πω. Ναι, ναι. Γνωρίζει μάνα μου έναν κύριο. Ο οποίο ήταν πόντιο, ήτανε από τη Ρωσία, ήταν από τον Νοβα... Νοβαροσίσκι, και αυτός τι έκανε, πρωτού γίνουν όλα αυτά τα συμβάν που σα είπα στη Ρωσία, σε καλή εποχή, είχε ένα φίλο τον Κώστα που τον για πέντε χρόνια και διαβάζανε το βιβλίο Ρομπισσόν Κρούσο. Mm. και του λέει ο Κώστας, Γρήσα, Γρήσα, Γρηγόρη Γρήσα, Γρήσα, πάμε στην Ελλάδα, ήτανε καλή εποχή, δεν ήτανε τίποτα. Και λέει πάμε, και πόσα πάμε. Απάμε στο λιμάνι και κι και απέσω καράβ και απάμε. <χει> Με το μπουλούκι που μπαίνα στα καράβια μπήκανε κι αυτοί και ήταν κρυμμένοι στις αποθήκες. Ο Κώστα ήταν ψηλός, πατέρα μου, γιατί είναι πατέρα μου μετά, πατριό μου, ήταν λεπτό παιδάκι, και του λέγε, το βράδυ πήγαινε στην κουζίνα φέρει κάτι να φάμε, Αποθάνομαι. Και πήγαινε ο βρύσιας και τον πιάσανε μια φορά. Τον πιάνουν λοιπόν και τον ανακαλύπτουνε και τον Κώστα κρυμμένο εκεί στα, στα μπάρια που ήτανε. Κοντέβανε να φτάσουνε στην Αθήνα, στον Πειραιά. Τους βγάλανε και τώρα αυτοί τι να κάνουνε, αληθία. <laughs> να κοιμούνται στις βάρκες, να κοιτάνε να κάνουνε ε. Κάνα θέλει να κουβαέξα, χαμάλυδες. Ναι, ναι, τελειές του παιδερδιού. Ναι, ναι εμπετανιώσαμε. Αρχίσανε ο πατέρας μου να κλαίξει, ήταν πιο μικρός. Λέει, να φύγουμε, να πάμε πίσω. Και πώς αφεύγουμε; φεύγουμε. Άμα έρθει το ρωσικό καράβι, να δούμε όλο στο λιμάνι πηγαίνανε, θα φύγουμε. Πράγματι λοιπόν, έρχεται ένα ρωσικό καράβι να φορτώσει, Αγελάδε. Και αφού θα φόρτωνα Αγελάδε, πήγανε αυτοί και πιαστήκανε από τι Αγελάδε <laughs> την κοιλιά από κάτω, έτσι. <laughs> και με τον μπουλούκι οι Αγελάδε μπήκανε μέσα. Μπήκανε μέσα, πήγαινε πήγαινε το καράβι, κοντεύανε να φτάσουμε στην Οδυσσό. Και εκεί του ανακαλύψαν, του πάνε στον καπετάνιο και λένε τη ζωή του, ότι εμεί διαβάσαμε ένα βιβλίο. Και το κάναμε αυτό, αλλά δεν μπορούμε να ζήσουμε να πάμε στους γονείς μας. Είμαστε, οι γονείς μας είναι στον Αγαροσίσκη. Κι ήταν πολύ σκληρός ο καπετάνιος και παλιάνθρωπος, ενώ κλαίγανε αυτά, δεν τους έβγαλε στην Οδυσσό και τους γύρισε πάλι πίσω. Αυτοί λοιπόν με πολλές θερήσει συνεχίζαν τη ζωή τους. Κάποτε αυτό ο Βρίσιας μεγάλωσε, στην κατοχή ήταν η Γερμανία Και ήρθε, γνώρισε κάποιον από την Καλυθέα, από το συνοικισμό και ήρθε εκεί. Και είδε τη μάνα μου και τον είδε η μάνα μου και τον αγάπησε Στου φίλου του, το σπίτι, ο Γκρίσιας, δεν ήταν σωστό να μπει που είχε γυναίκε. γυναίκες και κοιμότανε κάτω στο παράθυρο. του τρώνανε και κοιμότανε εκεί. Τα με τη μάνα και είπε θα ότι θα πάρει. Η μάνα μου λοιπόν, πήγαμε στον ερυθρό σταυρό να μάθουμε νέα για τον πατέρα μου, και πιο μπροστά και σε αυτή τη φάση. Και μας στέλνταν από εκεί χαρτί μέσω ερυθρού σταυρού, αγνοείται η τύχη του. Ούτε μας λέγανε ότι πέθανε, ούτε μας λέγανε ότι ζει. Ξανά έκανε διάβημα η μάνα μου, ξανά αυτό το χαρτί Και αφού ήρθε αυτό το χαρτί, λέει, θα το πάρω, θα παντρευτώ, το γρίσα. Εκεί τον καιρό όμως σπιτωθήκανε. Εντελώς. Και είχε φίλους και ήρθανε και βάλανε πάνω στην παράγκα πισό χαρτό, ένα πράγμα που ήτανε σαν πασαλημένο με πίσα, δεν ξέρω, και δεν έμπαινε βροχή είμασταν φτωχοί και κάνανε και μπετό στο σπίτι ένα δωμάτιο μεγάλο, ένα hall και μια αυλίτσα και μια κουζινίτσα Στην κουζίνα θυμάμαι βάζαμε χαρτιά υπήρχαν εμπριμέ και τα βάζαμε με πινέζες γιατί ήταν χαμηλό το ταβάνι της κουζινίτσας από το δωματίων. και τα βάζαμε και κάνανε γρομπετό αλλά επειδή μας άρεσε και το ωραίο τους γονείς μου εθόρεψαν απ' τσιμέντο και ηλιάψαν το και το κάνανε γυαλιστερό ενώ άλλοι το καγκρό πετό, ξέρ' αυτό σφουγγαριζόταν το δικό μας, εγώ το σφουγγάριζα και γυάλιζε το χρώμα του τσιμέντου φυσικά. Είχαμε και έξω στην αυλή ένα τετράγωνο και φυτέψαμε ένα δέντρο, μια άγρια πασχαλιά. Και είχαμε μια γάτα και ανέβαινε στην πασχαλιά και κατέβαινε. Και το φτιάξαμε. Στην αυλή βάλαμε έναν τηβανάκι και απάνω ένα φύλλο κουρελού. Γιατί άμα αρέσει το οικοκυριό και την παράγκια την είχαμε καθαρή και ωραία. Έλα, έλα. Οι Γερμανοί. Ήρκανε την τροφοδοσία τη γενική μέσα στον υπόδρομο, στις διτζιφιές. Και όταν φύγανε οι Γερμανοί, τρέψανε όλοι στον υπόδρομο μέσα και παίρνανε... Mm. Ότι βρούνε. Mm. Ότι βρούνε. Κάτι θυμάμαι, κουτιά μεγάλα γαλέτε, γαλέτες, ε, μπισκότα, τέτοια πρόλαβε και πήρε ο πατριό μου, που δεν ήταν παντρεμένος με τη μαμά μου, όταν έλεξε... Ο πόλεμος, φύγανε οι Γερμανοί, ήρθαν τα Δεκεμβριανά, mm. ο εμφύλιος και καλέσανε τον πατριό μου να πάει έφεδρος, έφεδρος αξιωματικός. Τότε η μαμά μου είχε μια φιλινάδα πόντια που αυτή είχε διοργανώσει το ποντιακό θέατρο στην Καλλιθέα Αλεξάνδρα Χατζικίδου. Αυτή η κυρία ήταν μορφωμένη από τη Ρωσία και εδώ πήγε και έβγαλε το Εθνικό Θέατρο και διοργάνωσε στην Καλιθέα που είναι το ΙΚΑ τώρα της Καλιθέας, ήτανε απέναντι, υπάρχει ακόμα, μία σαν κοινότητα ποντίων και εγώ πήγαινα εκεί και μάθανα ποντιακό χορό και οι αγωνάφτες και εκεί διοργανώμενε, κάνανε πρόβες στο θέατρο και παίζανε στο κοτοπούρι το θέατρο και αυτή η κυρία λοιπόν ήταν φίλη με τη μαμά μου και έπιασε το Γρίσσα και του είπε Γρίσσα, εσύ θα πας στρατιώτης, την ευτέρπει να την παντρευτείς, κάτι γίνεται και δεν γυρίσεις, θα έχει δικαιώματα να πάρει έστω κάποια μικρή σύνταξη. Και λέει καλά, και έγινε και κουμπάρα και παντρευθήκανε χωρίς τυπικά. Παντρευθήκανε και έφυγε ο γρήσο και πήγε φαντάρος και τον είχανε στην Άμφυσα. Και εκεί εγώ πήγα εκδρομή μια φορά και είδα την ταμπέλα που μου έλεγε όταν γύρισε μετά την ιστορία ότι ήταν ένα χωριό σερνικάκι πριν πει στην Άμφυσα και εκεί λοιπόν είχαν έναν καλό αξιωματικό Έλληνα, όχι πόντιο και ο Γρίσσας είχε ωραία φωνή και τραγουδούσε τραγούδια ρωσικά και το συμπαθούσε πολύ ο, ο, αξιωματικός. ο αξιωματικός γιατί και εκείνος το... ήταν του κράτους αλλά κομμουνιστικό ήταν μέσα του και πέρασε πάρα πολύ ωραία εκεί πέρα και μία φορά λέει ε... Είχαν βγει για αναγνώριση, κάπω έτσι, και πέσανε σε μπλόκο σε των ανταρτών. ανταρτών, ναι, Των ανταρτών. Και ήταν ένα βουνάκι, λέει, και ήταν από πίσω κούφιο και πήγανε εκεί κάτω. Και ο με τους άλλου και με τον αξιωματικό κρυφτήκανε. Και από πάνω, από το βουνάκι, ακούγανε που λέγανε αυτοί πού είναι ρε, πού είναι ρε, να τους καθαρίσουμε ρε, θα τους σκοτώσουμε. Και ήταν η μέρα Παρασκευή. Και ο παππούς, ή το λέω τώρα παππού, ο πατριός μου, ο Γρίσσας, είπε Αγίων Παρασκευή, σώστε μα. Και φύγαμε, είπα να φύγουμε ρε, πού είναι αν ψηγεί και τους κατάπιε. Και από τότε πίστευε την Αγία Παρασκευή. Και σήμερα είναι της Αγίας Παρασκευής. Ναι, Σήμερα και έχω την εικόνα και όταν λιβανίζω λέω ο Παρασκευή έχω σε τον γιατί αυτό σε και έκανε στο θαύμα σου. Τώρα τελείωσε ο πόλεμος. Τώρα ερχόμαστε στον Παναγιώτη που ήταν χωροφύλακα. Μέσα στην Καλυθέα ήταν η φωλιά των κομμουνιστών. Ο Παναγιώτης ήταν πάρα πολύ ωραίος και πολύ αγαπητός και οι μέσα... Ήταν μια οικογένεια που είχε τρία-τέσσερα αγόρια και ο ένας ήταν σαν αξιωματικός του κομμουνιστικού κόμματος και τον, το επώνυμο Λιχούνας. Λιχούνας λεγόντουσαν τα παιδιά αυτά. Το όνομα δεν το θυμάμαι. Και αυτός ήταν ο αρχηγό των κομμουνιστών μέσα στο συνοικισμό. Άμα πιάνανε κανένα τσολιά, κανέναν αυτό, τον σκοτώνανε. Κομμουνιστέ, τον σκοτώνανε. Ο Παναγιώτης τα είχε καλά με αυτούς και τους έλεγε, παιδιά, εγώ δικό σας είμαι, αλλά μην μου κάνετε κακό, να έρχομαι να βλέπω τη γυναίκα μου και το παιδί μου, γιατί είχε κάνει ένα κοριτσάκι, η θεία μου η Μαρία, μικρό. Και του λένε, έλα Παναγιώτη να σε κάνουμε αρχηγό. Λέει, παιδιά, μαζί σας είμαι, αλλά από εκεί παίρνω μισθό και τρόφιμα και ίσω την οικογένειά μου. Εγώ δεν πρόκειται να μαρτυρήσω, αφήστε με όταν τη νύχτα κάνα δυο ώρες, τρεις, αυτό έφερνε κάθε τρόφιμα γιατί ακόμα ήταν πίνα. Έβλεπε και έφευγε. Έλα, έλα, τον πιάσανε μια φορά στον ηλεκτρικό σταθμό της Καλλιθέας, ήτανε το ποτάμι το οποίο δεν ήτανε με τύχη και αυτά, ήτανε έτσι, χάρβαλο. Το πιάσανε εκεί οι ουμουνιστέ, γιατί ήτανε με τη στολή και τον κατεβάζανε κάτω εκεί να τον εκτελέσουνε. Και είπε ο Παναγιώτης «Παιδιά, δικός σας είμαι, πάρτε το λιχούνα να ρωτήσετε». Και παίρνουνε το λιχούνα, δεν ξέρω, στείλανε μήνυμα και λέει «Αφήστε το δικό μου, δικός μας είναι». Και τον γλήθωσε αυτός ο λιχούνας. Έλα, έλα, γίνανε τα Δεκεμβριανά που λένε και. Οι ήτανε μέσα στη χωροφυλακή και οι κοιμωνιστές απ' έξω και πήγαν να καταλάβουν αυτό το κτίριο. Αρχηγός ήτανε ο Λιχούνας. Πήγε η γιαγιά μου και τον έπιασε τον Λιχούνα και τον παρακάλεσε και του λέει «Γιαβρούμ, ο Παναγιώτης σε να άμα εμβαίνετε, σώσε τον Παναγιώτη». «Μη στεναχωριέσαι Θεία Παρθένα, εγώ θα πω πρώτος και θα σώσω τον Παναγιώτη». Ο Παναγιώτης που ήτανε μέσα, είχε βγάλει έναν καλό γύρο επάνω στο λαιμό, ο οποίος του είχε δημιουργήσει, ε, δεν τους αφήσαν να βγουν μέσα, του δημιούργησε πυρετό μεγάλο και όταν πολεμάγανε οι κομμουνιστές απ' έξω και η χωροφυλακή από μέσα, ο Παναγιώτης απ' τα τζάμια είχαν σπάσει και του ο άλλος, ε, ε, και ο διπλανός χωροφύλακα, «Πύρω ρε θα μα φάνε ρε, αυτός δεν ήτανε καλό ψυχος, ήταν και άρρωστος. Τελικά πρώτος ανέβηκε τη μάντρα, πολύ ψηλή μάντρα, να μπει μέσα και πάνω στα τείχη σκοτώσανε το λιχούνα. Mm. Πάνω στα τείχη σκοτώθηκε. Έγινε και αυτό, περάσανε όλα. Ο Παναγιώτης γλίτωσε. Ο Παναγιώτης γλίτωσε, αλλά Έπαθε ήκτερο από το φόβο του, το οποίο δεν είχε κυτρυνήσει, δεν φαινότανε. Σταράντα πήρε το. Το πήγανε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Εκεί λοιπόν η Μαρία, η γυναίκα του, πιο μπροστά αυτό το κοριτσάκι που είχε το μικρό, Έπαθα διχτυρίτιδα και ήταν στον πέδων και πήγαινε με τα πόδια η μαμά μου μαζί με την ναι, Μαρία ναι. να δούνε το μωρό και τότε κάνανε θεραπεία ένα μελάνι με ένα ξύλο τυλιμένο με μπαμπάκι και το βάζανε στο λάρικα. και γιατί δεν... ήταν αρρώστια στο Λάρυγκα και πηγαίνανε με τα πόδια από την Καλυθέα και μια φορά λέει πηγαίνα στον δρόμο βρήκανε ένα σπίτι που είχε αμπέλει και κόψε ένα τσαπάκι στα φίλη και το πήγανε στο μωρό και το έκαναν έτσι αλλά δεν μπορούσαν. Αυτό το κοριτσάκι πέθανε, mm -hmm. η τασουλίτσα, η λέγανε τασούλια, τη μάνα του πανελιώτη. Ναι. Και έκανε ένα γόρι το οποίο ζει σήμερα, η Λία. Και αυτό το βαπτίσανε και το χοροφύλεκα, χοροφύλεκα τον πατέρα η Λία. Αυτό το αγοράκι τότε θα ήτανε Ξερω εγώ 3-4 χρονό ήταν μικρό εμείς ήμασταν πιο μεγάλοι. Τελικά τελειώσαν όλα αυτά. Ήρθε η Ειρήνη, φύγανε οι Γερμανοί. Άρχισε ο κόσμος να δουλεύουνε, να καλυτερεύουνε, ανοίξαν τα σχολεία. Εν τω μεταξύ, εγώ ήμουνα Φεριπίν το 45, ήμουνα πόσο χρονό, 8. Ε, ναι. Σχολείο πηγαίναν 6. οι άλλοι ήταν 12 γιατί ήταν κλειστά τα σχολεία. Και πήγαμε όλοι πιο μεγάλη, πιο αυτό, πρώτο. Το σχολείο ήταν αυτό το σχολείο που είναι στην Αγιαλεούσα, στον οίκο τυφλών απέναντι, το κόκκινο σχολείο, το, το σχολείο. λεγόμενο. Ναι, ναι. Εμείς που μέναμε στο συνοικισμό και ήμασταν κοντά στην Αμαζόνων, σε κεντρικό δρόμο και ήταν οι παράγγες μας δίπλα... Καμαρώναμε εμείς όταν έληξε ο Πόλο, εμεί ήμασταν δίπλα στα πλούσια. Δεν ήμασταν μέσα στη σφιγκοφωλιά του συνοικισμού που είχε δρομάκια τόσα και ξέρω εγώ τι. Ήμασταν μόλι άρχισαν τα πλούσια. Από τη Σκρά ναι. ένα, ένα τε, τρία σπίτια ήταν τα πλούσια και από εκεί άρχισε ο συνοικισμό. Και ήμασταν εκεί εμείς. Η Αμαζόνων είναι Σκρά. Όχι, η Αμαζόνων είναι τώρα που βγαίνει και πάει στην αγορά. Όχι απ πλάτωνος, όχι πλάτωνος, όχι πλάτωνος, πώς να σου πω, τότε τι λέγανε Αμαζόνα. Ήταν, Τώρα, δεν Ήταν ο πρώτος δρόμος ας πούμε, δεύτερος. Από τη Σκράξη εκείναγε ναι. και πηγαίνει αυτός ο δρόμος που είναι, που είναι το πάρκο ναι. της Καλή. Ναι. Σκοπευτηρίου, πρώην Σκοπευτηρίου, πρώην αμαζόνο. Το Α, ναι, εκεί που ναι, ναι, ναι, μένει τώρα ο Νεστορίδης, ο ποδοσφαιριστής ναι. που ναι. έχει το προπό, ναι. το ξέρετε, ναι, ναι, ε, αυτός ο δρόμος άρχιζε απ' τη σκρά και να πάνω, Μάλιστα. η σκρά είχε τα πλούσια σπίτια μετά και εμει τωρα τώρα κοπελίτσες, γίναμε 13-14 χρονό κοκορευόμασταν, τώρα εμείς μένουμε δίπλα στα πλούσια ε, ναι. Ήταν οι κοπέλες εκεί του συνοικισμού που αγαπήσαν παιδιά χωρίς εκτός συνοικισμού και οι περισσότεροι γονείς δεν τις θέλανε να τις κάνουν νύφες, γιατί ήτανε μέσα στις παράγγες δηλαδή. Ναι. Ήταν μέσα στις παράγγες. Τελικά βγαίνει ένας νόμος, πήγαμε σχολείο, βγαίνει ένας νόμος, η μάνα μου άνοιξε το εργοστάσιο και η αδελφή της πήγαινε πρωινή βάρδια και η μαμά μου πήγαινε απόγευματινή τα ίδια εργαλιά για να είναι στο σπίτι να, να κάνει όλα και να φέρει. είδαμε μία καζιέρα και ένα καζάνι που έβαζε η μαμά μου για να πλύνει τα ρούχα στο χέρι και πολλές φορές δεν προλάβαινε και μου έλεγε Στέλλα ξέβαλε τα ρούχα και απλωσέ τα Πως τα απλώναμε Ήτανε δέντρα και είχε κάθε οικογένεια το σκοινί και πηγαίναμε από δέντρο σε δέντρο το σκοινί και είδαμε ένα ξύλο μακρύ με ένα Στραβόκαρφο. Αυτό το λέγανε ποντιακά τσιακά. Τσιακά. Αυτό το βάζαμε στο σκηνί να το σηκώσουμε. Να το σηκώσουμε. Να... Ήταν χαμηλά το σκηνί. Αυτό το, ση... το σήκωνα το τσιαγκάλ, κρεμάκανε τα ρούχα και το σηκώνανε. και όταν τα μάζευα εγώ τα ρούχα και τα δίπλωνα, το έπαινα από το τσιαγκάλ, μάζευε και το σκηνί γιατί θα πλύνει άλλη να κρεμάζει άλλη. Τέλος πάντων γύρισε ο γρύσας. Ο γρίσα γύρισε, το είπα, mm. γύρισε ο Γρίσιας και γίνανε όλα αυτά τα μετά, που απλώναμε τα ρούχα, που πλέναμε, που κάναμε Η μάνα μου δουλειά εκεί, ο γρίσα ήταν οικοδόμος, ο καημένος κουβάλαγε το, τώρα οι οικοδόμοι έχουνε, οι οικοδόμοι είναι οι γιατροί τώρα <laughs> Τότε κουβαλάγανε τα τούβλα και από λάδι τενεκέ, το χαρμάνι, το κουβαλάγανε Τότε δεχτηζόν τους κατοικίε, δύο ορόφους, τρία το πολύ και ήταν οικοδόμος γιατί δεν είχε μάθει τίποτα ναι. ο καημένο. Ναι. Έλα έλα βγήκε ένα νόμος ότι θα στεγάσουμε τους πόντιους mm. και ήρθε η σειρά και του συνοικισμού της Καλλιθέας. Τότε νομίζω γιατί λέγανε ήταν ο πλαστήρας στη κυβέρνηση και ο σοφούλη. Μου φαίνεται ο πλαστήρα ήταν καλός. Γιατί λένε, τι πλαστήρας της Σοφούλης, λέγανε ο κόσμος. Τώρα δεν ξέρω ποιο νόημα είχε αυτό. Όσοι ήταν πρόσφυγες του 22, στην Καλυθέα, στο συνοχισμό προς τη Σκρά, ήταν ημιτελή πολυκατελή η ημιτελή σπίτια διόροφα, τα οποία όταν ήρθαν οι Γερμανοί σταματήσανε και ήταν με τα mm -hmm. Και εκεί μέσα είχαν μπει πολλοί κόσμος χωρίς να τα αγοράσουν mm -hmm. και ζούσανε. Αυτές οι πολικατικιές υπάρχουν τώρα που μετά τις φτιάξανε Πλάτωνος εκεί, δεν είναι πολυκατοικίες, mm -hmm. διόροφες. Mm -hmm. Τις φτιάξανε και αυτή που ήταν το 22, τους δώσανε το δικαίωμα, το προνόμιο Διαλέξτε, θέλετε να μπείτε σε αυτά τα σπίτια διαμέρισμα τελειωμένα ή να πάρετε οικόπεδο. Πολλοί να μπούμε μέσα γιατί ήταν φτώχεια και αυτά ήταν έτοιμα τα σπίτια. Όσοι ήμασταν όμως εκ Ρωσίας, που ήρθαμε το 39, 40 μπήκαν η Γερμανοί, μα είπαν να μα δώσουν οικόπεδα. Θέλετε να πάτε. Ε, Νέα Σμύρνη, άνω Νέα Σμύρνη, Αρτάκης, εκεί ήτανε τσοκάρια, σαν χωριό ήτανε. Και μας δίνανε και οικόπεδο, είχαμε δικαίωμα να διαλέξουμε, απάνω. Oh. Εκεί ήτανε ταβέρνες που ήτανε λαγούς, ήτανε κουνέλια, τα σφάζανε, γιατί μετά εγώ πήγα εκεί μεγάλη κοπέλα και έφερα. Εκεί θα σας δώσουμε μεγάλο οικόπεδο. Εμείς είχαμε μάθει στην Καλυθέα, στην Καλυθέα δεν μας δίνανε, δεν είχαμε δικαίωμα, ήταν του 22, τσιτσιφιές. Ήρθαμε λοιπόν εδώ κάτω και μας τα δίνανε με κλήρο. Αλλά τότε, συγγνώμη που θα το πω, αυτοί που ήταν στα πράγματα φάγανε πολλά λεφτά και εμάς τους πρόσφυγες μας δώσανε οικόπεδα, εδώ στις ζυφιές, τέσσερα φάτσα. Τέσσερα και τέσσερα οκτώ, σε δύο οικογένειες, να δείξουνε κλήρο. ποιος θα πάει αριστερά, ποιος θα πάει δεξιά. Εμείς πέσαμε με μία άλλη οικογένεια, και αυτή ήταν πόντια φυσικά, και πέσαμε σε αυτό το στενάκι και μας δώσανε εδώ, δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο το δικό μας και το δίπλα που το πήραμε, το χωρίσαμε στη μέση. Κάναμε κλείρο ποιο θα πέσει αριστερά, ποιο θα πέσει δεξιά με την οικογένεια. εμείς πέσαμε από εδώ, η κυρία Ελένη έπεσε από εκεί. Και πιο πέρα είναι ένα σπίτι το οποίο κληρώθηκε ο Μπόρα ο Παλαιστή. Αν τον έχετε ακουστά, ο Μπόρας ήταν μεγάλο παλεστής και έχει τιμήσει την Ελλάδα και έχει πάει στο εξωτερικό και έδωσε πάλι ήταν όνομα πολύ γνωστό ελευθέας πάλις δεν υπάρχει ενό στην πίση αν ξεκινήσετε από τη Θησέως μέχρι τον υπόδρομο είναι όλα τα οικόπεδα αυτά προσφυγικά ναι. επειδή ήτανε λεωφόρο δίθε, τους δώσανε τέσσερα μέτρα επειδή εδώ ήτανε στενάκι εμάς μας δώσανε Έπεσε, τυχεροί ήμασταν δηλαδή, εμείς ήμασταν τυχεροί, είναι 6 και, κα, και τέταρτο κάτι. Και αρχίσαμε λοιπόν μαζί με τη διπλανή, ήτανε η μηχανική του κράτους. Και βγάζανε σχέδια αυτοί, λέγανε πως θα γίνει και μας ένα μικρό δάνειο, το οποίο δεν έφτανε πουθενά και αρχίσαμε να χτίζουμε και όταν σκάβανε μέλια 70 πόντους μέλια νερό. Γιατί η θάλασσα ήταν τώρα που είναι ηλιοφόρο Ποσειδώνος Εκεί ήταν η θάλασσα. Λίγο πιο μέσα και εκεί ήταν η άμμο Και πηγαίναμε πολλές φορές με εκεί Με μια κουρελού με τα φαλιά μας, τρώγαμε Και πηγαίναμε από τη Ξέως δεξιά Όπως κατεβαίνουμε από Καλυθέα Και εκεί ήταν τα μπουζούκια Του μένου του λεγόμενου Τα άλλα είναι μοσχά Καζαντζηδης και αυτα Κι ακουγαμε τσα πρόγραμμα ο τσιτσάνης Υμπέλου Όλοι τεπολοι παλινες Λιπον Μια κολόνα μονο κάνει Και μια κολόνα εκείνη Λίξαμε ενιαία πλάκα Ενιαία πλάκα Μέσα είμασταν Να τώρα δουλευμα στη πυραϊκή παλή. Όταν όμως χαλασανε την πλάτη Μας δωσανε αντίσκυνα Δεν είχαμε λεφτα να πιάσουμε Σπίτι Και μας δωσανε αντίσκυνα η τα ισοπεδώσανε τις παράγγες και μοιράσανε τους πρόσφυγε του 22. εμάς μας δώσανε αντί και πήγαμε όπως είναι η καλυφιά ο δρόμος εισαρά πριν βγει ο δεξιά ήταν ένα άλλο οικόπεδο που υπάρχει και εκεί στήσαμε αντίσκηνα. τα αντίσκηνα η γιαγιά μου πήρε αντίσκηνο χώρια άμα που είχε παντρευστό ήρχε πάρι, άλλο δίσκινο, δεν τα βάλαμε τα δίσκινα δίπλα-δίπλα, όλα βάλαμε χιπανά από εδώ και εδώ, εδώ το βάζει και στη μέση αυτό το χώρο τα κουπήραμε από τις σαλάγιες με τα βάνι και κάναμε τραπέζι ξύλινο γιατί θεκόμασταν στην ουρά και εκεί να πάρουμε νερό να πλύνουμε τα πιάτα και τα σκεπάζαμε με ένα καθαρό πετσέτα μεγάλη Ξυπνάμε λοιπόν και τι βλέπουμε. Ήτανε τουαλέτες για όλους. Πάει η μάνα μου ή η γιαγια μου και λέει, τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε να βγει ο άλλος. Και ήτανε τουαλέτες του χαμάμ με τα συγχωρήσεως οι καθαρσίες δεν είχε νερό, να τραβήξουν καζανάκια, δεν είχε. Και ο γρίσσα που ήταν οικοδόμος στην αυλή γιατί αφήσαμε πολύ περιθώριο. Δηλαδή, μπορώ να σας πω τόσο περιθώριο και, και περισσότερο πιο του Έσκαψε και έκανε τουαλέτα. <χω> και βάλαμε σανίδια και το καπάκι με ένα χερούλι σανιδένιο και ρίχναμε σχεδόν κάθε μέρα μέσα σβέστη. Ρίχναμε. Και με τα παλιά σανίδια και στην πόρτα βάλαμε μία κουρτίνα με ένα σκηνάκι και είχαμε τη δικιά μας τουαλέτα. Βάλαμε και τον αριθμό 222 στην ΠΟ, κάναμε και πορτούλα. Αυτή που βγάλαμε από τον συνοικισμό, πορτούλες με ξυλαράκια, με, με έτσι γαντζάκι, κάναμε και πορτούλα και δύο τρεις γλάστρες που είχαμε, τις πήραμε, είχαμε και τις γλάστρες μας και ήρθε το κράτος, έστειλε δημοσιογράφου να δούνε τα αντίσκυνα, να δουνε τα δύσκυνα. και Ήρθανε στο δικό μας αντίσκηνο η δημοσιογράφοι όπως εσείς τώρα Και βγάλανε Την παράγκα μας, φωτογραφία Τα βάλανε στις εφημερίδες, δεν υπήρχε τηλεόραση ε, ναι. Και από εκεί που ήμασταν, ίσια ο δρόμος, ίσια ο δρόμος Περνώντας την ταβάκι, πηγαίναμε στην πειραϊκή πατραϊκή mm. Εγώ γνωρίζω ένα παλικάρι Το οποίο ήταν η καταγωγή του από την Γεφαλονιά και ερχότανε με άλλα παιδιά στο συνοικισμό και μας σκορτάρανε και τους σκορτάραμε. Και όταν πήγαμε στο αντίσκηνο θα πήγαινε στρατιώτης και ήρθε και με ζήτησε και αραγωνιάστηκα μέσα στο αντίσκηνο. Πολύ μικρή. Ναι, εμείς, τότε άμα ήσουν 20 χρόνια, 25 και δεν παντρευόμαι σου να γίνω το κόρεϊ. Τότε έξα, ήμουνα 16-17. 16 θα ήμουνα. Και έλεγα μετά που περάσαν όλα, βρε η πεθερά μου με τόσα παιδιά που είχε και αυτά δεν μπορούσαν να μου φέρουν μια ανθοδέσμη. Παρά μαζέψανε λουλούδια από αγλέ στην Αντιθέα. Καθόταν το παλικάρι ναι. αυτό και μου φέρανε μια ανθοδέσμη από τις αυλές, ούτε αν θα μέσα, μέσα στο αντίσκηνο αλλά για να πάει αυτό στρατιώτης. Έφυγε λοιπόν, πήγε στρατιώτης. Εμείς είμασταν εδώ, φύγαμε από το αντίσκηνο και μέσα σουβατίζαμε μέσα όταν μαζεύαμε λεφτά ο υδραβλικός, όλα μέσα. Έλα, έλα, κάποιος έπρεπε να είναι στο σπίτι πάντα για δεν είχαμε λεφτά να βάλουμε πόρτα, ούτε μπρος ούτε πίσω. Μόνο τις κάσες, ούτε πόρτες είχαμε. Μόνο τις κάσες είχαμε βάλει και με το, με το χοντρό. Ούτε, ούτε άσπρη μα τίποτα. Πήραμε έναν ερωχήτη, μοσαϊκό ήταν τότε, το βάλαμε και γαζιέρα. Εγώ την έκλειβα την γαζιέρα και την έκανα σαν να είναι χρυσό, σαν, σαν τη βέρα μου. Ερχόταν η γειτονιά και έβλεπε και έλεγε ένας, η γυναίκα του: Πήγαινε να δει την καζιέρα της θελήτσα. Γιατί είναι τόσο γυαλισμένη. <laughs> και ερχόταν αυτή η κυραντίνα και μου λέει: Μόλι θελήτσα, πες μου, πως τη γυαλίζει, Γιατί έρχεται το Σάπα και μου κάνει φασαρία. Θα πάρεις μπράσο, πρώτα θα το κάνει με σύρμα ψηλό. Μετά με μπράσο και μετά θα πάρει ένα πανί με αλεύρι. Γρήγορα να τραβήξει το αλεύρι το γράσο ναι, και θα στράφει και το έκανε. <laughs> Εγώ τώρα περιμένω να πολυθεί ο αραγωνιαστικός μου για να παντρευτούμε. Με τα πόδια ξεκίναγα από εδώ, τρεχάλα και από το αντίσκηνο που ήμουνα και πήγαινα γιατί στο αντίσκηνο μέσα ήμουνα όταν έφυγε η στρατιώτης και πήγαινα στον, στην Αμφιθέα, τρεχάλα, μικρή, με τα πόδια. Όταν πήγαινα εκεί, η πεθερά μου ήταν πολύ ξύπνια. Ήταν κεφαλαιονίτσα, είχε πέντε αγόρια. Αλλά ήταν και τα πέντε παιδιά τη κούκλι. Πολύ ωραία παιδιά. Και δύο κορίτσια. Το ένα κορίτσι Μαρία δεν ήταν ωραία και ήταν και φηματικά. Mm. Παντρεύτηκε. Η άλλη, κονιάδα μου και εκείνη, πολύ όμορφη. Εγώ πήγαινα εκεί λοιπόν. Πάντα μέσα στην αυλή είχαν πηγάδι. Και είχαν μία σκάφη και εκεί μέσα ήταν κάλτσες, παντελόνια. Η πεθαρά μου έκανε δέκα φαγιά, αλλά από νοικοκυριό και πήγαινα εγώ, έπαιρνα από εδώ σαπούνι, πανιά, σύρμα και έτριβα, οι κατσαρόλες και αυτά ήταν αλουμίνιο ε, και τα τριβα λοιπόν και τα έκανα σαν να ήτανε ανεξίδωτα. Ε. Και έλει θα τα βάλω μες στον παούλο να έρθουν οι άλλες νύφες μεγάλες <laughs> να δούνες εσύ μικρή. <laughs> και εγώ πια καμάρι ότι η πεθαρά μου, και πήγαινα στη σκάφη και δεν έφτανα και στη σκάφη. Τα ήμουν τότε 14-15, κρυφά, δεν το ξέραν οι γονεί μου. Και βγάλε νερό από το πηγάδι για να. και φοβόμουν να μην πέσω, γιατί μου φύγει, και πέσω και μέσα στο πηγάδι. <Κι> ανοίγανε τα χέρια μου εδώ, γιατί εγώ το μόνο πράγμα που δεν ήθελα στη ζωή μου ήταν το πλήσιμο. Και εκεί όμω έπαινα και ανοίγαν τα χέρια μου. Όταν παντρεύτηκα, η μάνα μου μου πλύνε τα ρούχα και η γιαγιά μου. Μετά βγήκαν τα πλυντήρια. Και όταν πήρα με πλυντήριο, πήγα και άνα, πήγαινα στην εκκλησία και άναβα καιρή για αυτό που ανακάλυψε το πλυντήριο. Γιατί με γκαζιέρα και με όλα, δεν είχα πρόβλημα. Με το πλήσιμο όμω, μέχρι άσπριζα. Εγώ άσπριζα την παράγκα, τι αυλέ και εκεί με είδε ο άντρα μου και με αγάπησε. Που άσπριζα την αυλή 13 χρονών. Αυτό είχε ποδήλατο και κατέβαινε από εκεί και λέγανε, ήρθαν οι γαμπροί. Μήπως πρέπει να συντομέψω. Όχι καλέ. Λοιπόν, τώρα να σας φέρω, να κάνουμε μία διακοπή, να σα φέρω να ένα κάνουμε. παγωτό. Να, να πείτε το νεράκι, να ξε...αυτό ναι, να σας. Ναι, όχι εγώ, εντάξει, να σα φέρω παγωτό όχι, να φάω. Όχι, δεν μας φέρετε τίποτα, εμείς είμαστε όχι, μια χαρά. Κάντε τέτοιο... Εσείς τώρα το δέχνουμε να δεύτε. τελειώσουμε, γιατί σας χούρασαν, αν θέλετε... Όχι, όχι, όχι. Το συντομίω, καθώς... το τελικά καθώς... δεν μας κουράσατε Τελικά έρχεται από στρατιώτες, παντρευόμαστε και μέναμε όλοι μαζί. Ο αδελφός μου κοιμότανε, τον άντρα μου το λέγανε Ηλία. Σαν τον αδελφό σες Ναι, και ο αδελφός μου Ηλίας, ο άντρας μου ήταν ο Μαραγκός, και ο αδελφός μου ήτανε Τζαμτσίς. Α. και άμα ερχόταν η αστυνομία να πάνε να αλλάξουν τα φυλάδια κάτι του στρατού και λέγανε... Και είχαμε και το ίδιο επώνυμο. Νικολαΐδης ο άντρας μου, Νικολαΐδη εγώ. Και ερχόταν και λέγανε Νικολαΐδης Ηλίας. Λέω ποιον θέλετε, τον τζαμά ή τον ε, επιπλοποιό. <laughs> ο άντρας μου... Δεν ήτανε το επίθετο τους στην κεφαλονιά, τους λέγανε το επίθετο τους ήτανε Νικολοβιέννης. Mm. Και όταν ήρθανε στην Αθήνα και εκείνοι από την και μεγαλώσαν τα παιδιά, δεν το θέλανε αυτό το επώνυμο και πήγανε και το αλλάξανε. Και από Νικολοβιέννης το κάνανε Νικολαΐδης. Και έπεσε να έχουμε το ίδιο mm. και όταν ήταν να παντρευτούμε πήγανε δύο μάρτυρες για να πούνε ότι δεν έχουμε καμία συγγένεια για να, με, για να παντρευτούμε τελικά να το συντομεύσουμε λίγο παντρευτήκαμε και μέναμε όλοι εδώ εγώ είχα αυτό το δωμάτιο κρεβατοκάμαρα η μαμά μου με, τον μπαμπα, με το γρυσιά είχαν εκείνο και στην κουζίνα είχαμε μενα τηβάνι και κοιμόταν ο αδερφός μου γιατί ήταν ελεύθερος ο αδερφός μου έγινε τσαντσίς ο άντρας μου ε και ξεκινήσαμε σιγά σιγά μαζεύαμε λεφτά, αυτές τις πόρτες, τα παράθυρα τα έκανε ο άντρα μου και είναι τώρα από το 1957 oh. και δεν πάθανε τίποτα oh. γιατί ήταν τεχνίτες και κάνανε και συρκάκια και λυθλές γραμμούλες στολισμένα και τελικά τελειώσαμε το σπίτι. Σιγά σιγά σιγά σιγά το τελειώσαμε Έκανα και το κολτσάκι Του βαφτίσαμε τη Λένα και όλα καλά, όλα ωραία Λοιπόν Αρχίσαμε σιγά σιγά Να πάει καλά η ζωή μας Αλλάζαν οι κυβερνήσεις Αλλάζαν οι κυβερνήσεις Τελικά Ας φτάσουμε, για να μην μακρύγορο, όταν μπήκε την πρώτη χρονιά ο Παπανδρέου, την πρώτη τετραετία, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αρχίσαμε λοιπόν, πήραμε χαλιά, πήραμε χρυσαφικά. Εγώ, χώρισα με τον άντρα μου. Όταν ήταν η Λένα, γεννήθηκε η Λένα, το, 60, το 61 χωρίσαμε. Mm. Και μου στήχησε πολύ. Ένα χρόνο ο αδερφό μου ήταν ελεύθερο, του έλεγε η μαμά μου να παντρευτεί. Έλεγε: Όχι, να παντρευτεί η Στέλλα και μετά θα παντρευτώ. Του λέει: Μάρα μου, του λέω και εγώ, εγώ παντρεύτηκα, χώρισα. Τότε έτσι ήταν να παντρεύει πρώτα το κόλπο αλλά εγώ παντρεύτηκα και χώρισα. Είσαι ελεύθερο να παντρευτεί. Σειρά σου είναι. Τελικά ένα χρόνο έκλεγα, μετά συνήλθα, λέω, δεν θα σκάσω εγώ, πρέπει να πάω να δω μια δουλειά. Και εδώ απέναντι διεκιάζε μια γυναίκα με τον άντρα της, είχε ένα κοριτσάκι και παίζανε με τη Λένα και ο άντρας ήταν ναυτικός και κάναμε παρέα. Και τελικά ήρθε ο ναυτικός από ο άντρας της και μου λέει, ελα Στέλλα, να σε γνωρίσω στον άντρα μου. Και γνώρισε τον κύριο και μου λένε, τι θα κάνεις, δεν θα του εγώ θα δουλέψω. Αλλά εγώ δεν έβγαλα το γυμνάσιο, σταμάτησα, τρεις τάξεις πήγα. Και όταν με πολιορκούσε ο άντρας μου, που ήμουν στο συνεχισμό στις Παράγγες, με μία άλλη κοπέλα, πήγαινα στη Νέα Σμύρνη, που είναι ο Χόντος, δίπλα είναι τράπεζα. Αυτή η τράπεζα ήταν σχολή μπαλέτου. Και πήγα εγώ με την Τασούλα, που έμενε καλυθέα εκείνη γιατί ήταν από το 22, και εγώ και πηγαίναμε εκεί στον παλέτο και η δασκάλα που μας μάθαινε η παλέτο ήταν 73 χρονών, ήτανε πάρα πολύ ωραία με ένα στήθος, με ένα σώμα και ήτανε στη Ρωσία, στη Μόσχα αυτή δασκάλα τη Σουλάνοβα mm -hmm. δηλαδή ήτανε περιοπής δασκάλα ήτανε όμως φτωχιά, πήρε Έλληνα, και ήρθε στην Ελλάδα, έμενε Νέα Ζμύρνη, τα φτωχιά και τις στολέ έπρεπε να τις κάνουμε εμείς. Όταν εγώ τα είχα με τον άντρα μου, ερχόταν μαζί με άλλο παιδί που ήθελε την Τασούλα και από τη, από τη Νέα σμύρνη εκεί με τα πόδια, κατεβαίναμε στο συνοικισμό, στον Άγιο Νικόλα εκεί. Και η Τασούλα πήρε τον άντρα αυτόν που mm. αγαπούσε μικρή και εκείνη χώρισε. <laughs> και ήμασταν οι δύο ωραίες της Καλυθέας, και πήραμε και τους πιο ωραίους άντρες από όλο το συνοικισμό και οι δύο χωρίσανε. Τελικά χορεύαμε μπαλέτο στο κοτοπούλι, χορεύαμε στο άλσος μέσα της Νέας Μυρνής, χορεύαμε στο νοσοκομείο το στρατιωτικό για τους στρατιώτες, του τους αρρώστους και ο άντρας μου ζήλευε και δεν είχαμε και δυνάμεις πρωτού παντρευτό είναι αυτό, να κάνουμε στολές και είπε η μαμά μου θα σταματήσω και ήρθε η δασκάλα στη μαμά μου και της είπε εγώ αναλαμβάνω να τη σκουδάσω, να τη βγάλω μπαλαρίνα αλλά μόλις θα γίνει μπαλαρίνα, τα παίρνω το 20% ναι. ο άντρας μου αραγωνιαστήκα με αυτό λέει ή εμένα ή το παλέτο. και κάτι που το ήθελα τόσο πολύ το σταμάτησα και όταν χώρισα είπα κακώ ακούγαμε εμένα το όνειρό μου ήταν να μπαλαρίνα ο Φούντας ο ηθοποιός πήρε μία κυρία που χόρευε θα θυμηθώ το όνομά της και έμενε πιο πάνω στην άλλη στάση εδώ είναι 13 τρίτη στη δωδεκάτη στάση στα προσφυγικά η Ζόκα Ζόκα τη λέγανε Χόρε, χόρευε ψηλή δεμένη με, με παρτενέρ αλλά ήταν αριστοκρατική η mm. και ήρθε η Ζώκα στους γονείς μου και είπε και εκείνη να με πάρει αλλά ο, μου, ο άντρα μου ο άντρας μου πλέον θα, θα φύγει άμα πάω άμα. και το παράτησα. Ερχόμαστε τώρα, με ο άντρας της που ήρθε της σα από <χαι> το καράβι και μου λέει τι δουλειά θα κάνετε κυρία Στέλλα. Εγώ δεν ξέρω γράμματα πολλά και τη σταμάτησα, λέω, παντρεύτηκα ε, σε κανένα εργοστάσιο, σε καμιά βιοτεχνία. Μου λέει, δεν είστε εσείς για εργοστάσιο, όχι για βιοτεχνία, γιατί εγώ στην εποχή μου ήμουνα λεπτεπί και φινετσάτη και αριστοκρατικά. Δεν με θέλανε στην αρχή να με παντρευτεί η πεθερά μου και το σόι, γιατί είπανε, αυτή είναι μισή μερίδα γυναίκα είναι, ήμουνα πολύ αδύνατη και χλωμή και σαν αφηματικιά είναι άσπριξα πουλιάρα και τελικά μου λέει αυτός ο κύριος δεν είστε εσείς για". όταν έκανα τη Λένα είπα στην κλινική που γέννησα δεν ήθελα να πάω σε νοσοκομείο ήθελα ιδιωτικό και έβαλε και ο άντρας μου και η μαμά μου που δούλευε ακόμα στην Πυραϊκή και γέννησα σε ιδιωτική κλινική στο Μοσχάτο και μόλι με ζώσανε του είπα βγάλτε τα βγάλτε τα εγώ θέλω να, να μοιάσω γυναίκα Νόμιζα ότι θα, θα ανοίξω παντού, θα γίνω ευτραφής. Θα... Ναι. Και άν, μου ήμουνε μεγάλη κοιλιά. <χω> Τέλος πάντων έκανα τη Λένα, βγήκε με κουτάλες γιατί είχα πάρει πολλά κιλά και βγήκε με ήκτερο, ευτυχώς ξεπεράστηκαν όλα και ήταν οκτώ μηνών η Λένα. Σχεδόν όσο ήμουνα κι εγώ που έχασα τον πατέρα μου, χώρισα. Και λέει αυτός ο κύριος, θα σε συστήσω εγώ σε μαγαζί. Λέω, μα... θα, θα μπορέσω, θα μπορέσεις μου λέει. Και με πήγε, ήταν εκείνο το καιρό στη Σταδίου, στην Ερμού, απάνω-πάνω, ήταν το Ήλιο. Το Άκρο ήταν τα καλύτερα καταστήματα με γυαλικά. Το Άκρο ήταν στη Σταδίου. Πλατεία Κλαθμόνο, Σταδίου. Έχετε ακουστά ναι, ναι. και όταν λοιπόν ερχόταν η βασίλισσα, είχαμε βασίλισσα και βασιλιά να ψωνίσουνε κλείνανε οι πόρτες. Όταν όμως εμένα με πήρανε στην αρχή με βάλανε στα κουζινικά, στο βάθος του καταστήματος. Εκεί ήταν ψιλολόγια. Εγώ μπερδευόμουν στους λογαριασμού. γιατί ήξερα γράμματα της κατοχή, Ούτε προπαίδεια καλά καλά δεν ξέραμε, μας και εγώ όταν οι πελάτησαν να ψωνίσει και διάλεγε α πούμε 6 ποτηράκια που είχαν 6 και 80 το 1. Εγώ τα λογαριαζα 3-3, δεν ήθελα να καταλάβουν και οι άλλοι ότι δεν τα καταφέρνω και άλλαζε γνώμη εκείνη και μου λέγει όχι δεν θα πάρω αυτά, θα πάρω αυτά που έχουν α πούμε 8 και 30. Κι εγώ επειδή δεν μπορούσα να κάνω το λογαριασμό στην αρχή τη έλεγα κυρία μου, εμένα δεν με νοιάζει, πάρτε όποια θέλετε. Αν θέλετε όμως να με ακούσετε, αυτά είναι το κάτι άλλο και την έπιθα είχα τέτοια πειθό να πάρει αυτά που ήθελα εγώ για να μην ξανακάνω λογαριασμό. <laughs> Έχει μέσα μία κοπέλα ονόματη Γεωργία μου λέει εγώ είμαι αγωνιασμένη και θα σταματήσω γιατί τότε όταν παντρεβότησαν σταματάγανε από τη δουλειά. Εσύ μου είπες ότι είσαι ελεύθερη και ότι δεν θέλεις να παντρευτείς. Δεν ήθελα εγώ να πω ότι με ζωτοχύρα, γιατί εκείνο τον καιρό άμα έλεγε ζωτοχύρα, ίσο πρόστιχα. Ήτανε πολύ κακό και εγώ δεν το είπα. Και μου λέει τόσο ωραία κοπέλα, μου λέει και δεν θα παντρευτείς, λέω όχι, τότε θα φύγεις, μου λέει, από εδώ. Και πού θα πάω, τις λέω, θα πάω να βρει μου λέει, έπιπλα. Λέω, δεν ξέρω κανένα, θα σε στείλω εγώ, μου λέει, γιατί αν μείνει εδώ θα σε κατευθείς. Είμασταν όρθιες όλη μέρα, καθόλου κάθισμα. Και μας φοράγαμε ποδιές, το, το άκρον είχε θαλασσί, το άλλο μαγαζί είχε πράσινα, τα άλλα είχαν μπλε και τα παίρναμε δύο, παίρναμε το πλέναμε, το σιδερώναμε και πηγαίναμε. Και με στέλνει στην πλατεία Καρίτσι, δίπλα στα Νέα, την εφημερίδα στα Νέα, ένα πολύ μακρόστενο κατάστημα που λεγόταν Στρωματέξ και ήταν τότε που ήρθαν τα πρώτα στρώματα, η πατέντα από την Αμερική Στρωματέξ, και αυτός που το είχε ήταν ο αρχηγός του Ολυμπιακού, θα θυμηθώ το όνομά του, μαζί με έναν άλλον, ε, που ήταν από εκεί που ήταν ο Καραμαλής, ο Καραμαλής από πού ήτανε, από, από τις Σέρες, ο Ρακιτζής, ο Ρακιτζής ήταν από τις Σέρες απ και ήταν φίλος του Καραμαλή και πιένε μαζί σχολείο και του Ρακιτζή ο πατέρας που λάγε σόμπρακα και φανέλες εκεί με ένα καρότσι. Ήρθε στην Αθήνα και ο, ο καραμαλής του έδωσε μεγάλο δάνειο δάνειο μεγάλο και συνεταιρίστηκε μαζί με αυτόν που ήταν στον Ολυμπιακό αρχηγός και ο Ρακιτζής πήρε την αδελφή παντρεύτηκε αυτού μου που ήταν στον Ολυμπιακό και αυτός πήγε με λεφτά στην Αμερική και έφερε την πατέντα Την πατέντα, το στρωματέξ στην Ελλάδα Και πήγα εγώ λοιπόν, με έστειλε αυτή η Γεωργία εκεί Και ήτανε διευθυντής ο κύριος Τσιμερλής Και πήγα εγώ απ' έξω και βλέπω το μαγαζί Με φώτα, πολύ Φοβήθηκα, απέναντι ήταν το θέατρο του Μουσούρι Το οποίο είναι Φοβήθηκαν να μπω μέσα, βράδυ σκόλασα από το ένα και πήγα βράδυ, γρήγορα γρήγορα ήταν κοντά. Και πήγα στον Αγιάννη τον Καλίτσι, άναψε ένα κερή... Ναι, στον, στον Αγιώργη μάλιστα. Και έκλαψα, και λέω, «Άγι μου, Γιώργη, σε παρακαλώ, να με πάρουνε, να με πάρουνε εδώ». Και μπαίνω μέσα, ζητάω τον διευθυντή μου, λέει, «Καθίστε». Ε, με ρώτησε κάτι πράγματα, του είπα, λέει, αφήστε το τηλέφωνο σας και θα σα ειδοποιήσουμε. Οι άλλες υπολύτριες, μόλις μπήκα μέσα, με κοιτάγανε, ήταν με τα ρούχα, δεν ήταν ποδιές εκεί, χτενισμένες, μακιγιαρισμένες, μόλις είχε έρθει το μακιγιά στην Ελλάδα, με σκιές εδώ, εγώ τι είδα σαν μοντέλα. Τρώμαξα, Εγώ ήμουνα σαν... Η μικρή πούλια. ούτε βαφόμουνα, ούτε κραγιόν τίποτα στ' άλλο μάγαζι. Λέω μέσα μου, αφού είπε τηλέφωνο, δεν θα με πάρουν. Έρχομαι λοιπόν στο σπίτι, θα πρέπει να ήτανε Παρασκευή πάλι. Γιατί όλα τα συμβάντα μετά, κακό και καλό, μας τυχαίνουν μέχρι σήμερα. Παρασκευή, σηκώνομαι εγώ το Σαββάτο, να πάω, δεν είχαμε, τώρα είναι Τετάρτη, μετά έγιναν αυτά, να πάω στα γυαλικά, πρέπει το τηλέφωνο, χωρίστε. Λέει, είπε ο κύριος Τσιμελής να αρθείτε σήμερα στο μαγαζί. Λέω, συγγνώμη, να έρθω. Τη Δευτέρα μια και καλή, γιατί το σαββάτο ήταν σήμερα. Γιατί σήμερα είναι σαββάτο. Ήθελα εγώ να δω πίσω το άλλο μαγαζί. Λέει όχι, είπε σήμερα. Α, λέω καλά. Φτιάχτηκα λοιπόν και πήρα τηλέφωνο το άλλο μαγαζί ότι με διάθετη και πήγα στο καινούριο μαγαζί, στα έπιπλα. Με κοιτάγανε αυτές σαν να ήμουν, τι να σας πω, σαν υπερέτρια, σαν, σαν χωριάτοπούλα, εγώ μαζεμένη, τέλο πάντων, ειδοποιώ το, το άλλο μαγαζί, ότι θα σταματήσω. άρχισα λοιπόν, στα έπιπλα. Μου λέει ο Δευθυντής, θα πηγαίνετε διακριτικά, απ' τις πολίτριες, από την κάθε μία που θα εξυπηρετεί, να ακούτε τι λέει κτλ. Έλεγα μέσα, πώς τα μάθαν όλοι. Από εδώ τραπεζαρίες 10, από εκεί κρεβατοκάμερα 20, απάνω στο πατάρι τα παιδικά δωμάτια, στο υπόγειο άλλα. Πώς θα ξέρουν απ' έξω ας πούμε. Πήγαινα λοιπόν εγώ, παρακολουθούσα, αυτές μεταξύ τους μιλάγανε, δεν έχει πολλή δουλειά στα έπιπλα, καθόμασταν στα σαλόνια, στις τραπεζαρίες, καθίσαμε σε μια τραπεζαρία, και μιλάγαμε τρεις, και λέει μία στην άλλη, ναι, ναι, Οδύσιο, Οδύσιο, Όμηρος ρε, Όμηρος και λέω, ποιος είναι αυτός, δεν ξέρεις τον Ὅμηρο; ήτανε όλες του γυμνασίου, λέω, και δεν τον ξέρω, λέγανε κάτι άλλο, <συλίξε> ναι, ρε, ο ποιος είναι αυτός, α, τι κοντά <συλίξε> βάζεις εσύ, δεν ξέρεις τίποτα, λέω, εγώ βάζω την καρές τη Ρόδου, γιατί ήταν φτηνή και ήταν και καλή και άμα δεν είχα λεφτά, έπαιρνα, δεν βάζουμε βανίλια στα γλυκά. Έπαιρνα αυτό, σκόνη είναι, σαν να λέει Και το βάζα πάνω μου και μάλιστα μου λέγανε όλοι και άντρες, άμα ήταν στην παρέα, τι ωραία μυρίζει σαν κουφέ το μυρίζεις, <laughs> γιατί δεν είχα λεφτά να πάρω. Τελικά, να μην σα τα λόγο, δεν άντεξα, ερχόμουνα το βράδυ εδώ και έκλαιγα. Και μου έλεγε ο πατέρα μου. Θα έρθω εγώ αύριο, θα τι κάνω, θα τις βρίσω και φύγε, φύγε που, που, που, που κριστραχωριέσαι. Λέω, όχι, θα κάνω εκεί. Ναι, καλό μ' σαν στην αρχή έκλαιδα. Τελικά, έλεγε μία, αχ, να είχαμε Σαν δούλα εγώ, για να το αναφέρω. Απέναντι στο θέατο του, που ήταν περίπτερο. Πήγαινα εκεί και του έφανα ένα σοκολά ήθελα να τους πλησιάσω με τον τρόπο. Τελικά μία ωραία μέρα ο κύριος Τσιμελής ήταν ο διεθυντής ο Ρακητζής ήταν η αφήκο. λέει μία πολίτη ότι πήγαινε απάνω σε θέλει ο κύριος Ρακιτζής το γραφείο του άλλο φαίνεται να με σκολάσουν είπα εγώ πήγα πάνω και μου λέει Α! Με φώναξε απάνω να να'ρθει η Νικολαίδη να καθαρίσει λίγο το γραφείο μου. Αλλά είχαμε καθαρίστρια. Λέω, πήρα εγώ το ξεσκονόμενο και πήγα. Αυτό βγήκε. Όπω λέω, καθαράει, καθαρά. Είναι ασκά. Βλέπω ένα πεντακωσάρικο κάτω. Το παίρνω. Υπλωμένο έτσι, έτσι, έτσι κάτω. Το παίρνω το πεντακωσάρικο. Έρχεται αυτό. Λέω, κύριε, δεν βρήκα αυτό το πεντάρικο. Λέω, μου το βρήκε. Λέω, το βρήκα. Λάθο κάνει δικό. Λέω, λέω είσαι στη όχι, λέει παιδί, μου δικό σου είναι. δεν είναι δικό μου, λέω εγώ, Τότε θα έπεσα ένα πελάτη το, σε μένα. Δεν το λέω, και έκανα. <συσίλω> άμα το ζητάει στο μου, από τι μου, θα σας το δώσω, <συσίλω> να πάρετε τελικά. Και έτσι βρήκα, λέω, και το. <συσίλω> λέω, πήρα, μα. Λέω, όλους, α, λε, σου πείραμα. Να δούνε, έμπιστα. Τελικά, <συσίλω> δούλεψα εκεί, ε, έγινε. Η πρώτη πωρία. Έλληνα το γυμναστήρα του πέ, εγώ έχω κόσμο και ψωμού σου. Πέδε και ο διάδοχο του θρόνου σε αντίλει και παίρνει Έζα. εισαγωγή, τα μέση Έτσι ξεκίνησε το έπιπλο στην Ελλάδα, πετάξαμε τα κρεβάτια, τα σιδερέ και πήραμε όλα τα μέζει πριν απλά μερικά, του το Και τα στρώματα πρώτα στην Ελλάδα δεν άλλη τι να σα πω, πάρα πολλά. Εγώ ήμουν η ποιος, αιπιώς... α, αφού μου κάναν τήρηση που τίποτα και τα λεπτά. Έρχεται ο διευθυντής, ο Ρακή. και πώς έγινε και του είπα. Α, με φώναξε και μου είπε, εδώ μπαίνει κόσμος πλούσιος και μορφωμένος. Κάνετε πολλά ορθογραφικά λάθη. Αλλά επειδή είστε πάρα πολύ καλή, πολίτρια καθίστε να γράφετε ξυλία, καρδιά, ξυλία, καραλγάτσι, αυτά τα στερεότυπα. Να τα μάθετε απ' έξω. Και όταν έρθει ένα και μένει Κωνσταντινούπολη και τα λοιπά, δεν ξέρει αν θέλει γιατί τότε κοιτάξαν τη γραμματική, θα πηγαίνει στη Σοφία στο ταμείο. Είχαμε κοπέλα και στα τηλέφωνα και θα τη ρωτά, και θα πηγαίνει να το. Γιατί δεν επιτρέπετε, λέω μάλιστα, καθόμουν εγώ, έγραφα, έγραφα. Έγραφ, έγραφ, τα κατάφερα και εκεί, και μου λέει πρέπει να, να μακικιαρεστείτε. Λέω, δεν έχω λεφτά. Δεν έχω λεφτά λέει ο κύριε Δακητζί. Λέει, θα σου δώσω εγώ μηλάτα και θα πας στο σύνταγμα στο τάδε φαρμακείο που ήταν ο γιο του φαρμακείου ποδοσφαιριστή στο Περιστέρι και έχει και κλινική. Πώς το λέγαν την κλινική αυτή. Γνωστό όνομα του ποδοσφαίρου και στο περιστέρι έμενε και είχαν και κλινική. Θα πα σε αυτού το φαρμακείο με αυτή την κάρτα και θα πάρει ό,τι θέλει. Αρχίσαν οι άλλε, πάρε μα και εμά, μόλι ακούμε από ένα κραγιόν, πάλι μα από ένα κραγιόν, λέω κύριε Ρακητζή, γράψαν τα κορίτσια ότι πρέπει να, να του πάρω από ένα κραγιονάκι. Και τι δουλειά έχουν να του πάρει εσύ κραγιονάκι. Λέω, ναι, αλλά θα πούνε γιατί εμένα μου παίρνετε και εκείνους δεν τους παίρνετε, έκανα και τα χιούμορ. Ά, δεν πάρτες ένα. Αυτές μου λένε θα πάνε αυτό. Όχι, όχι, να μην ξοδέψουμε πολλά. Πήρα ένα μεκα, ένα μολυβάκι για τα φρύδια, για τα μάτια και κραγιόμουν. Ενώ αυτέ μου λένε να πάρω πολλά. Δεν πήρα. Άρχισε κι εγώ το μακιγιάζ. Έρχομαι το βράδυ στα σπίτι, με βλέπε ο αδελφός μου. Τι είναι αυτά, τι έκανε, Τες και μου βάλανε σκιά εδώ μπόλικα Μωρί έφαγες μπουνιά <laughs> Λέω όχι είναι το μακιγιάζ, έτσι πρέπει στο μαγαζί Σκάσε μωρί που έτσι πρέπει, πήγαινε βγάλα να τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα, τα φας πολύ ξύλο <laughs> Πράγματι μου είχαν βάλει πολύ τα βγαλα λοιπόν Έμαθα και να μακιγιάρω Άρχισα να παίρνω λεφτά Ερχότανε μία αραγωνιασμένη συνήθω. Εγώ του έπιανα, σε λίγο έλεγα συγγνώμη από την ώρα που μπήκατε λέω τι ωραία μάτια έχετε, έλεγε αυτή στον αβενιαστικό της, είδες, είδες, λέω και ο Κύριος είναι ωραίος, λέω για αυτό ζευγάρι είσαστε, έπαινε η άλλη φορούσε ένα ωραίο στρογγυλό χρυσό με την Παναγία, έλεγα και αυτό, ερχόντουσα να δώσουν έναντι τη προκατάβολή, αυτό είναι για σας, μου φαίνανε δώρα. Ο άντρα μου λέει θα κάνει εισαγωγή αυτά, ο που θα κάνει εισαγωγή από την Ιταλία. Χωρί αλυσίδα μου το φέρνει. Ναι. Άλλοι είχαν κασμίράδικα. Τι ωραία η φούστα, σα λέω, τι ύφαση μου φέρνανε. Μου φέρανε ντρά, και τον καιρό το ντρά ήταν το καλύτερο ύφασμα εγγλέζικο και κάνανε οι πλούσιε παλτά. Το φέρνω εγώ λοιπόν και λέω ότι μάμα, αυτό χαίνει. Μάμα θα, θα κάνει ντρά παλτό. Ναι. Έτσι και έτσι μάνα. Τέλο πάντων έδινα μια πολίτρια περιοπής, πέντε χρόνια ήταν ένα άλλο μικρό μαγαζί, έβγαινε η πολίτρια στην πόρτα και τότε βγήκε το μίνι, τα είχε μέχρι εδώ και παχιά μπούτια και λέγανε οι δικέ μας οι Αριστοκράτησες, βρε τι περιμένεις, ζωτοχύρα δεν είναι. Α. Εμένα μόλις λέγανε έτσι, η καρδιά μου έκανε κράκ, γιατί εγώ ήμουνα ζωτοχύρα, δεν το έλεγα. Τελικά κουράστηκε ας τα Τελικά είπανε οι κοπέλε: Την Τρίτη θα πάμε, την Κυριακή θα πάμε στο σπίτι τη Ρούια, στον Πυριακό. Την άλλη θα πάμε στην Ηλιούπολη, την άλλη, ήμασταν 7 κοπέλε. Την άλλη, εγώ απέφευγα, απέφευγα, απέφευγα, ε, τέλειωσα θα πάμε στη Στέλλα. Ποιο είναι στα αγγλικά αυτά, είπα Μάνα, ήταν η κόρη μου, 4 χρονών. Λέω Μάνα, κράτα το μέσα εσύ, mm. να κλείνω τι ενδιάμεσε πόρτε, να θέλω να του κεράσω. Ήρθαν λοιπόν όλε αυτά. Πήγα εγώ, άνοιξα να του κεράσω, φέρνει από τα χέρια της μάνας μου το παιδί και έγινε «Μαμά!» <σοφί> <σοφίλια> <σοφίλια> Λένε λοιπόν αυτές «Μαμά» λέω «Ναι τα κοριτσιά» «Αχ, Στέλλα, αχ, στέλια αχ στέλια, να μ' να κλαίνε αυτές, να, να κλαίω εγώ» «Δεν σας το είπα, λέω γιατί βγαίνουν, λέγατε για την άλλη έτσι» «Όχι βρε και αυτά, μαγαπήσαμε μετά» Ερχόντουσα μου λέγαν τα μυστικά του, μία είχε έναν που ταξίδευε, δεν έστελε γράμμα. Της λέω, φέρε τα γράμματα τα τελευταία και γράφω εγώ ένα γράμμα για αυτή, να λέω, ξεσήκωσέ τον. Αν δεν έρθει, τη λέω, δεν παρατήσει το καράβι και έρθει, ξέγραψέ τον βρεσάλι. Και βγαίνω μια μέρα έξω και στο μουσούρι τη γωνία ήταν ένα σκύλιος. Μου λέει, συγγνώμη η Δεσποινής Ρούλια, λέω, αμέσα είναι, τώρα θα βγει, του λέω. Είσαι ο... Δημοσθένει, λέει ναι, εσύ είσαι η Στέλλα, γιατί του έγραφε και έχει φιλία μαζί μου. Λέει ναι, βγαίνει η Ρούλα, είναι κόκαλο που τον είδε, και προχωράμε να πάμε να πάρουμε στο Σύνταγμα το 040, που λένε ήταν το, το πράσινο το λέγαμε. Yeah. Εγώ, για να του αφήσω, λέω εγώ δεν πάω σπίτι, πάω να ραντεβού με μια κοπέλα. Δεν πήγα μαζί του, του άφησα, το πρωί η Ρούλα μαγκάλιασε, με φίλησε. Συναντηθήκαμε σε ένα κέντρο μετά από. Τριάντα χρόνια και με κοιτάγανε, ήταν και οι αδελφές τη και εγώ ήμουνα με έναν κύριο, αυτές ήταν μεγάλη παρέα, με κοιτάγανε. Λέω, τι θέλουν αυτές και με κοιτάνε. Έτσι κάποτε σηκώνω τη μια κοπέλα, έρχεται, λέει... Σε λένε Στέλλα. Λέω, ναι. Τι κάνεις ρε Στέλλα. Λέω, ποια είσαι. Λέει, ρούλα. Ποια ρούλα. Καλά δεν θυμάσαι, δεν με ξέρεις. Λέω, συγγνώμη, δεν σε ξέρω. Τι μου. Δεν δουλεύαμε. «Αχ, Φερούλα της Λιά, ε, πήρες το δημοσθένι» «Ε, το πήρα» μου λέει, με τόσα <laughs> που μου είπες και έγραψες μου, λέει, «Το πήρα». <laughs> Οι αδελφές μου αυτά ευχαριστήθηκαν και ήμουν με έναν κύριο πολύ μεγάλο που ήταν κάτι στρατηγό, μεγάλος, μου τον είχαν συστήσει και έμενε απέναντι στη βουλή. Α. Πού είναι το κομμωτήριο του Άγγελου, ναι. εκεί, απάνω. Αυτός λοιπόν, μου το συστήσανε για να κάνω παρέα, όχι σχέση γιατί ήταν μεγάλο. Και με έπαιρνε και με πήγαινε σε ωραία μαγαζιά στο σύνταγμα, το μεσημέρι, να μου κάνει το τραπέζι. Κάποτε μου είπε να πάω στο σπίτι του. Δεν φοβήθηκα, πήγα. Είχε κάτι έπιπλα παλιά, είχε κάτι χαλιά, η τριμένα τριμμένα, δηλαδή ένα περιβάλλον, εδώ φτώχια, αγιώτικο. Τέλο πάντα. Και μου λέγε όλο, λέω μην, μην ξοδεύεστε, λέει αυτά δεν είναι τίποτα παιδί μου, η Σαρλότ μου τρώει τα πολλά λεφτά. Εγώ δεν τολμούσα να ρωτήσω ποια είναι η Σαρλότ. Τελικά μου κλείνει ένα ραντεβού και έρχεται και μου λέει θα πάμε στη Βάκηζα. Και έρχεται με μία μερσεντές, ανοιχτή, μεγάλη, που την έλεγε η Σαρλότ. Κι εκεί μου κουρεστεί, ήταν ένα αγκαράς που την έβαζε εκεί. Λέει αυτή είναι η Σαρλότ. Τελικά μου λέει θα πάω στην Αμερική που είναι ο γιος μου και θα γυρίσω. Τι θέλεις να σου φέρω. Λέω τίποτα. Αφού έλεγα τίποτα τίποτα τίποτα, τελικά του είπα ένα μαγιό θέλω να είναι ή μαύρο ή μαύρο σκούρο και απάνω να έχει τροπικά λουλούδια ολόσωμο. Πήγε λοιπόν ήρθε, αντί να ήταν η γης μαύρη, Ήτανε μπλε, μπλε σκούρο. Πάρα πολύ. Λέει για να το βρω που πήγα. Από το ένα μέρος δηλαδή από την Καλιφόρνια πήγε. Ε, γιατί δεν είχε κύριε. Πήγα μου λέει στο εργοστάσιο που τα βγάζει. Και το έφερε και μέσα είχε και παρεό. Και είχε και μέσα σε ένα τσαντάκι τόσο. Με το ίδιο ντεσέρι. Τελικά. Εκεί στο κέντρο που πήγαμε ήμουνα με αυτό το κύριο. Κι όταν η Ρούλα πήγε στο τραπέζι της, μου λέει αυτός, μέχρι εδώ είναι η παρέα μας. Λέω, γιατί, να μη με συστήσετε, ποιος είμαι εγώ. Συγγνώμη, λέω, δεν... επειδή ήταν έτσι ξαφνικό και δεν τη γνώρισα, τάχασα λέω. Όχι, μου λέει, με πρόσβαλες. Εγώ προσπαθούσα να το διορθώσω, αυτός δεν, δεν διορθωνόταν. Ε, λέω, καλά. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Καλά λέω. Αφού δε θέλετε, λέω τέρμα, τέρμα. Λέω ότι τον επρόσβαλα. και αυτό ήταν. Δεν ξανά ήρθε. Εγώ ήθελα να κάνω παρέα γιατί η παρέα μα ήταν εντελώ φιλικά και με πήγαινε σε ωραία μέρη. Ένα φτωχοκόριτσο. Εγώ τώρα να με πάει στο Χίλτον, να με πάει ε, απάνω στην πισίνα να, να φάμε. Πού τα είχα δει εγώ αυτά. Αλλά αφού δεν. Ε, δεν δείτε, τον έπειθα, τελείωσε και αυτό. Μάλιστα. Και τελικά αυτή είναι η ζωή μου. This is my life. <laughs> Να το πούμε και εγγλέζικα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή αρέσει. είναι η ζωή μου. Πάρα πολύ ωραία. Και σιγά σιγά, ναι, σιγά σιγά ορθοποδίσαμε. Μπήκε το πασό, καλυτερέψαμε. Μετά ήρθανε τα άλλα γεγονότα. Τώρα είμαστε πάλι πίσω πάρα πολλά χρόνια γιατί έπαιρνα μία σύνταξη 740 και λίγο-λίγο οι κυβερνήσεις που αλλάξαν όχι μία κυβέρνηση, δύο-τρεις παίρνω 460 τα οποία είναι πολύ λίγα αλλά επειδή οι παλιοί είμαστε νοικοκυρέοι, κάνουμε το κουμάντο μας και δόξα το Θεό Έτσι. είμαι ευχαριστημένη έχω καλό παιδί, έχω καλό γαμπρό έχω ένα εγγόνι η κόρη με έκανε ένα γόρι, δεν έκανε άλλο και το οποίο παντρεύτηκε και τώρα να περάσει αυτή η αρρώστια γιατί φοβάται η νύφη, να κάνουμε εγγονάκι. Εγώ, αν ζήσω, που είμαι 85 χρόνια θα δω δισέγγωνο. Εάν δεν ζήσω, δεν θα δω. Αλλιώς τώρα έπρεπε να είχα δει, αν δεν ήταν η αρρώστια. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κρύφατε. ευχαριστούμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Σα κούρασα, ρώτησα πολλά. Καθόλου. ίσως ε, έπρεπε να τα πω πιο. Όχι, okay, όχι, okay, okay. Τα, τα είδα με πολλέ λεπτομέρειες, Τα είπατε πάρα πολύ. Θέλετε ωραία. να σας πω και ένα ποντιακό ανέκδοτο ναι. και, και, να... και θα μας πείτε και κάνα δύο ποντιακά φαγητά που φτιάχνουμε, ναι. θέλετε να σας πω ένα ποντιακό να ανέκδοτο. Να ναι, έχει πλάκα, είναι λίγο. Δεν θα το πω όμως όχι θα καταλάβει ναι. εσύ. Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας λένε δεν πάμε στην αγορά, την κρεαταγορά των Αθηνών, να ψωνίσουμε. Λεφτά και έχουμε πολλά, απαίρνουμε έναν κοσάρα. Λεφτά δεν έχουμε πολλά, να πάρουμε μια κότα. Πήγανε εκεί, είδανε σε ένα χασάπιο, κρεμότανε μια κότα, την είχανε ας πούμε 6 ευρώ. Πήγανε πιο κάτω, βλέπουνε μια κότα, την είχαν 4. Λέει τώρα... Ο άλλος την έχει έξι. Αυτός, γιατί την έχει τέσσερα. τέσσερα. Πάνε σ' αυτόν που την είπε έξι και του λένε, κύριε, γιατί εσύ έχεις έξι, ενώ παρακάτω, κότα ίδια την έχει φτηνά, τέσσερα. Κατάλαβε ο Χασάπης ότι είναι πόντι και τους λέει, δεν είναι καλή εκείνη. Μην τυχόν και πάτε και την πάρετε. Λέει, γιατί δεν είναι καλή, εμείς την είδαμε, σαν τη δικιά σου είναι". Ε, άμα σας λέω, ετι τι έχει δηλαδή. Με μεταξύ μας τώρα, έχει η έιτς. κοσάρα, έιτς κότα; κόντα, λένε αυτοί. <laughs> Πήγανε παραπέρα οι δύο πόνι, Τώρα ραντό θα φτάμε, Γιωρίκα, ποιον θα παίρνουμε. <laughs> παίρουμε το έξι και δείχνουμε τα παράδες όλα, ή πάμε παίρουμε το τέσσερα. Ή άλλος, κι ακευρίξες δω είπεν, Ατό έχει age, λέει και ο άλλο πόντιο. Πρέπει ωραία, εμεί εδώ θα φτάματι, θα τρώγω μάτι. Ναι, έχει <laughs> θα φτάματι, θα τρώγω μάτι, λέει. <laughs> Πολύ ωραία Πάμε πέρα ναι. με τη στιγμή. Πολύ ωραία τότε. Για πάτε θα... μα τώρα και κανένα ωραίο ποντιακό φαγητό που φτιάχνει. Λοιπόν, και... οι λαχανίδε οι μαύρε, ναι. εδώ πέρα, τι φυτεύουνε και τι έχουν για τα κουρούνια. Λαχανίδες, μαύρες, μακριές, τα μαύρα τα λάχανα, ναι. ναι. Εμείς όμως οι πόντιοι, με αυτά κάνουμε και εκεί πέρα στον πόντο και στη Ρωσία, λάχανα με φασόλια. Ναι. Με αυτές τις λαχανίδες. Και όταν στη Ρωσία, ο παππούς μου έλεγε στη γιαγιά μου, προτού πρωτούγενη καταστροφή και στάλι έλα γάρι ας πάμε στην Ελλάδα. Έβαζε στην Εθνική, αυτό στόπα, στην εθνική Τράπεζα, Έβαζε λεφτά και είχανε τόν το όνειρό του μια μέρα να γυρίσουν στην Ελλάδα. Αλλά έλεγε η γιαγιά μου, κάθκα, εδώ και σαλάχανα τα μαύρα κρέας βάλουμε, το βούτορον τρώγω με. τα είχανε η Ελλάδα μία, για, για ένα βούτυρο φρέσκο, το χτυπάγανε σε ένα σαβαρέρι. Και όλο της έλεγε ο μου να φύγουνε και η γιαγιά μου ήταν που του έλεγε εδώ, είμαστε πλούσιοι, κάτσε να οικονομήσουμε κι άλλα. Και τελικά μετά την κατοχή πήγανε στην τράπεζα, στην, στην τράπεζα Ελλάδος, και παρουσιάσανε τα χαρτιά και τις είπανε την πρώτη φορά να έρθει ο ίδιος. Ήταν στο όνομα του παππού μου και λέει εγώ είμαι η γυναίκα του και αυτά είναι τα παιδιά μου, χωρίς τα διαβατήρια. Τον άντρα μου μαζί με άλλους το πήραν και το στείλανε Σιβηρία. Του στείλανε τελικά στη Σιβηρία για να κάνουν πολεμοφόδια γιατί ένας μυστικός πράκτορ, διπλός πράκτορ ομολόγησε στη Ρωσία ότι ο Γερμανός παρόλο που έχει ένα συμ, συμ, συμβόλαιο μαζί σας ότι δεν θα σας χτυπήσει, ετοιμάζεται να έρθει και πήρε όλους τους Έλληνες και από τη φίλη του και τους έστειλε να κάνουνε καταναγκαστικά έργα. Mm. Τελείωσε ο πόλεμος, έλα να πάμε πάλι να αντιεκδικήσουμε με δικηγόρο τα λεφτά. Τότε είπανε ότι τα λεφτά κυρία μου πήγανε στον πόλεμο έτσι και, ναι. και δεν πήραμε φράγκο. Εάν πέρναμε, αγοράζαμε τη, αν όχι όλη την καλυφαία τη μισή καλυφαία έτσι. Μετά, εδώ τα ήρθαμε εμείς στο Μαύρο Λάνα το κάνουμε τολμάδες, mm -hmm. και τα κοτσάνια αυτά που είναι μακριά, εδώ είναι τα φύλλα, το κοτσάνι αυτός, αυτά τα κουντζία τα κόβει και Στη ζεύσατα απέστη γατσαρόλα βάλεις άλλας λάδι βούτυρα τώρα δεν βάζουμε και αρχίζεις και βάζει απάνω τους δολμάδες και ρίχνεις και μπόλικο λάδι θέλει μπόλικο λάδι γιατί το λάδι κολλάει απάνω στο, στο λάχανο και δεν πρέπει να είναι πολύ, δεν φαίνεται κάνουμε χαβίτς με καλαμποκίσιο αλεύρι με νερό και το βάζεις μέσα όπως κάνουν εδώ την κρέμα γιώτη χαβίτσι. Ε, κάνουμε βαρύνι. Θα μας πείτε το τι είναι το χαβίτς, γιατί ε, Είναι όπως είναι η κρέμα γιώτη αλλά όχι γλυκισμα, θα είναι. Σαν κρέμα, δηλαδή σαν πουρέ, μάλλον πουρέ Έτσι. Ναι, μάλλον, μάλλον πουρέ. Mm. Μετά κάνουμε βαρένικα mm. που οι πόντιοι που ήρθαν από εδώ τα λένε Τελευταία, πλημύ, πλημύλια κάπως τα λένε. Εμείς δεν τα λέγαμε εκεί πλημύλια που τα λένε αυτοί και κάνουμε μαρμελάδα, κάνουμε τουρσί. Εμείς όχι. βαρένικα κάνεις τη ζύμη και κάνεις στρογγυλό φιλαράκι. Σαν, ε? σαν μακαρόνι. Όχι, στρογγυλό, ανοίγει στρογγυλό Όχι, το, τη ζύμη λέω είναι σαν τα τη μακαρόνια. Ζύμη, τη ζύμη όπως κάνουμε, ναι όπω τα μακαρόνια. Μπράβο. Και βάζει μέσα, κοιμά και κοιμά και φέτα όχι πολύ λιωμένοι να είναι κούστια να μην είναι σαν την κρέμα και τα κλίνης, τα γυρνάς, τρογγυλό το γυρνάς και εδώ τα πατάγαν με το πιρούνι πλακέ, πλακέ γίνονται αυτά και βράζεις μια κατσαρόλα νερό όπως για μακαρόνια και τα βάζεις μέσα και με μία κουτάλα τρυπητή, βράσουνε 5-10 λεπτά, τα βγάζει και τα βάλει σε ένα ταψί και έχει απάνω στο άλλο μάτι φρέσκο βούτυρο και τα ζεματά ζεστά ζεστά, τα ζεματά με φρέσκο βούτυρο. Μετά κάνουμε τα πυροσκή. Τα πυροσκή στη ζύμη βάζουμε και γιαούρτι αν θέλουμε και λίγο γάλα, βάζουμε λαδάκι. Ε, μαγιά από το φούρνο του ψωμιού Τώρα βγήκαν η ξη, ξηρή μαγιά, εγώ δεν τη θέλω απ' την ξηρή μαγιά Παίρνω από το φούρνο μαγιά Και το ζυμώνεις Και το κουκουλώνεις με μάλινη κουβερτούλα αυτά Και τα αφήνεις περίπου μία-μιά μία, μισή ώρα Να φουσκώσει καλά Και μετά κάνεις ε, Στρογγυλά δεν, όχι με χλαού Με τα χέρια το, Τα κόβεις, κάνεις ένα έτσι μπαστούνι Αποζύνει και με το μαχαίρι Τόσο, τόσο και το παίρνεις, το ανοίγει, το ανοίγεις, έτσι, ανοίγει, ανοίγει, ανοίγει και βάζεις μέσα, με πατάτα το θέλουν όλοι, τους αρέσει Η πατάτα, ξέρεις πώς γίνεται, Θα ε? μας πείτε. Α, θα σας τα πω. Τα γράφουμε, τα γράφουμε όλα. Αυτά. Α, θα σας πω. Λοιπόν, εδώ που κάνω εγώ και πηγαίνω σε ανθρώπους που έχω υποχρέωση μου λένε με πατάτα, ρε, Στέλλα, Λοιπόν, βάζει χάρη. Λοιπόν, βράζεις τις πατάτες με το πυρούνι της λιόνις, όχι νιανιά, και βάζεις το τηγάνι, κόβεις δύο κρεμμύδια, πολύ ψηλά, πολύ σιγανή φωτιά, όχι πολύ λάδι, να αρθούν, να τσιγαλιστούν ελαφρώς, ξανθά, και βάζεις μέσα το τη το γυρίζεις, βάζεις πιπεράκι μαύρο και το βάζεις μέσα σε ένα μεγάλο μπολ να κρυώσει λίγο, το βάζεις εκεί. Και το φυλαράκι αυτό γίνεται έτσι, στρογγυλό το βάζεις στη μέση και κάνεις έτσι, το κολλάς και μετά και γίνεται έτσι, έτσι και βάζεις μια πετσέτα και τη ζεύσα τα. έτσι και μέχρι να τα κάνεις όλα, τα πρώτα έχουν φουσκώσει ακόμα εκεί αλλά μόλις τα βάλεις στο τηγάνι θα τα βάλεις από τη μεριά που τα κόλλησες θα το κάνεις λίγο πλακέ και φουσκώσει το κάνεις λίγο έτσι και το βάλεις στο τηγάνι και τα τηγανίζεις, θέλει πολύ μαστοριά στο τηγάνι ούτε να τα κάψεις, μόλις δεις ότι αυτό χαμηλώνεις, μόλις δεις ανεβάζεις λίγο και τα κάνεις και με τυρί, τα κάνεις και με κιμά. το τυρί το γνωστό, τη φέτα, mm. σπάς και να βγώ μέσα, βάζεις πιπεράκι δε το όγημα, κάνεις το κοιμά, βάζεις κρεμμύδι, το έχεις τσιγαρίσει σε άλλο τηγανάκι να μαραθει το βαζεις μέσα βάλεις και πιπεράκι και να μην βάλεις πολύ στο κύμα λάδι γιατί τα πιο δύσκολα να τα τηγανίζει είναι με το κοιμά ανοίγουνε και άμα ανοίξουνε τσαρ τσαρ τσαρ πέφτει στο τηγάνι πρέπει να βγάλεις την πρώτη στο μεγάλο τηγάνι πρώτη, να τα σουρωσεις σε ψηλό αυτό να σκουπίσεις καλά καλά αυτό το τηγάνι, το τεφάλ, γιατί πιάνει μια ναι. μαυρίλα και αυτό, ναι, να συμπληρώσεις λάδι, έτσι τα κάνουμε. πισία Τα πισία, αυτά είναι δύσκολα. Αυτά δεν έχω κάνει ποτέ, δεν α. επιχείρησα α. ούτε η μαμά μου. Σ' αυτά ήταν μαστόρισα η γιαγιά μου. Α. Θα σου πω και ένα άλλο τα πουσίνδια. Αυτό δεν το ξέρουμε, αυτό τα πισία που είπες, όχι τη σκέτες, όχι, όχι, όχι. τα πισία ανοίγανε, το λαδώνανε, το τηλάγανε, το κάνανε έτσι, το κάνανε έτσι στρογγυλό, το ξανανοίγανε πολλές φορές και μετά στο τέλος το ανοίγανε τόσο και είχαν ένα κουβά καθαρό και τα στηβάζανε εκεί μέσα, αυτά Ξεραινόν σαν από μόνα τους. όταν ήτανε να τα όταν όχο ήτανε κάποιος και ήθελες να κάνεις, έβγαζες ένα-δύο, τα βάζεις στο ταψί τόρεψο να τα με νερό, νερό. Ναι. να τα τόρεψουμε με νερό, να τα σκεπάσουμε με πετσέτα, ένα μαλακό, να τα τηγανίσουμε και βγαίνανε όπως εδώ δεν έχουνε φίλο που κάνουνε τον μακλαβά, τόσο, γριτς, γριτς, γριτς, και ρίχναμε κάθε ένα χώρια και ζάχαρη Ζάχαρη. Τα πουσίλια τα κάναμε μετά την κατοχή, είχαμε ένα τραπέζι στρογγυλό, μεγάλο και καρεκλάκια μικρά όταν μέναμε όλοι μαζί στο σπίτι στο συνικισμό, προτού αγοράσει η μάνα μου την παράγγραφη που ήμουν εγώ μετά την κατοχή πέντε έξι χρονών. Λοιπόν το αλεύρι το καβούρτιζες το καβούρτιζες το καβούρτιζε και έπαιρνε ένα χρώμα Ελαφρινό Ναι, ελαφρώς, τι Το βάζε στη μέση, γιαγιά μου, αυτό και άνοιγε στη μέση μια τρύπα Το έκανε σαν το βεζούβιο Σαν ηφαίστειο Με τα χέρια, όχι με νερά Το, το πάταγε Και γινόταν αυτό το πράγμα Στο σοφρά, το τραπέζι <laughs> Γύρω, γύρω, μεγάλοι, μικροί, καθόμασταν στα καρεκλάκια Και έβραζε ζάχαρη με νερό με πολύ ζάχαρη και αυτό γινόταν σαν σιρόπι. Το βάζε μέσα στην τρύπα. Και είχαμε ο καθένας το κουτάλι και παίρναμε αλεύρι. Αυτό είναι σαν το... ο, ο βοντιακός που... χαλβάς. Δεν ήταν χαλβάς. Σαν χαλβά. Ναι, πουσίλια το λέγανε. Ναι. Αυτό το λέγανε που από την Τουρκία το κάνανε αυτό. Πουσίλια. Ναι. Ο παππούς μου, ο πατέρας της... Μου, από της μάνας μου τη γενιά ήτανε ζωέμπορας, mm. ήτανε πλούσιος, mm. ήτανε πλούσιος mm. και μετά και η μάνα μου, ο πατέρας τι, δηλαδή αυτό μου πήρε η γιαγιά μου, που είχε τον μπακάλικο και αυτός α πούμε ήτανε πλούσιος και, και, όταν, και όταν ήρθαμε εδώ κάτω και στι τζιτζιφιές παινευόντουσαν μερικές πόνδιες εδώ, Α, εμείς στη Ρωσία, όπως οι κάνουν οι Κωνσταντινοπολίτησες, εμείς στην πόλη είχαμε τα χρηστατικά μας και είχαμε και ε, τα χαλιά μας και τις γούνες μας και όλα. Έτσι λέγανε και αυτές που κι η γιαγιά μου ήταν ε, παλιομερολογιτσά δεν άλλαξε ημερολόγια, δεν άλλαξε, ναι. αλλά τις καυτηρίαζε. Και έλεγε, να μη σε ήξερα, Αυτά που μου λε τώρα εδώ πέρα που με πέντε γριέ, πήγαινε πε Σε ξέρω από, από την Ρωσία και από την Τουρκία που δεν είχατε να φάτε. Τώρα λες ότι είχατε... κάνανε ότι είχαν περιουσία. Όλες λέγανε ότι ήταν πλούσιε. Ναι, ναι. ε. ε, Αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Αυτά. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Εγώ νομίζω ότι σα κούρασα. Καθόλου. Καθόλου. Ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά που μας είπατε. Εάφτη, η ιστορία τα... Αυτά τα περισσότερα από τη γιαγιά μου και από τη μαμά μου. Τα άλλα τα δικά μου ήταν τα συνηθισμένα. Τίποτα δεν ήταν συνηθισμένο από όλα αυτά που μας είπατε, τίποτα! Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπατε. Και σα ευχαριστούμε πάρα, πάρα και πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάς... πάρα πολύ. Τώρα θα μου επιτρέψετε να φάτε ένα παγωτό. Μην <ΣΣ> με <ΣΣ> προσβάλλετε. Σας... Αφού, Αφού σα έκανα τόσο να κουραστείτε. Δεν μα κουράσατε καθόλου. Πόσε φορέ δεν σα κούρασα. Καθόλου, καθόλου. Τώρα η κόρη μου θα γεμμαλώσει. Γιατί το λέμε. Έχετε γεμίσει λεπτομέρειε. Τίποτα. Τόσε φορέ. Αυτό θα γεμμαλώσει. Εγώ μετά πήγα στη Ρωσία. Α, ναι, ναι! Πήγα, πήγα στη, στο Λένικρετ, πήγα στη Μόσχα, πήγα στο Κίεβο. Αυτό είναι ο μου. Τι λέει ένα Ναι, τον έχω δει. Ναι, πήγα δε, στη Ρωσία και ήθελα να, πάω, το ήθελα να πάω στο Σότσι. Αλλά δεν μπορούσα μόνο μου, δεν πήγαινε κανέναν τότε ναι. να φύγω εκεί που γεννήθηκα. Ναι. Η μάνα μου πήγε. Α, πήγε, πήγε και βρήκε, και, και, το βρήκε σπίτι. και το σπίτι. Δεν το είπα αυτό oh, oh. και. Oh, yeah. Το δέντρο το κόψανε. Mm -hmm. Βρήκαν τα χρουσαφικά εκεί, όπως βρίσκουμε εμείς, τελειώσει. Mm -hmm. Εδώ μεταξύ, αυτό έπρεπε να το πω, όταν πήγε στη Ρωσία, ε, πήγε στο σόχι mm -hmm. Και μαζί με τον παππού, και βρήκε εκεί κόσμο μαζεμένο. Άλλαξε mm -hmm. Ναι. ναι ανατολίστ και πήγε, πήγε, πήγε πήγε εκεί που ήταν το σπίτι τους. Mm -hmm. ναι και ήταν κόσμο μαζεμένο και πάει και λέει σε μία γιατί η μητέρα μου μιλούσε αυτέ τι τα νοσικά. Είχε πάει η γυμνάσια. Ναι. Και λέει εδώ κοντά. εδώ κοντά ήταν ένα σπίτι και μένανε δύο αδελφέ Εβραίουπούλε. Εβραίουπούλε. Ευρέ, ευ, ναι, ναι, ναι. Οι. Καλά, ναι, ναι. Και λέει αυτή. Εγώ είμαι λέει. Η <Γυκλή> αδερφή μου πέθανε. Εσύ oh. είσαι και με ξέρεις. Εγώ είμαι λέει η Εφθέρνη. Ευταί... Η Εφθέρνη ευταί... οι οι γκρέτσε, καγκαλιαστήκανε, κλάψανε το τι, <Γυκλή> το τι έγινε. <στομάλαι> ναι, να πάει και να βρει την. Τη μία, τη... <Γυκλή> ναι. ναι. Εν τω μεταξύ πήγε στο Καζακστάν. Γιατί ο παππού εκεί του στυλιαννή. Του Και πήρε ειδική άδεια. Δεν την δίνανε να πάει στη Σότσι. Και πήραν από εδώ ο και 7 αστέρων κονιά μαμά. και πήγε στο διευθυντή και η μαμά μου βαριά ακούγε, μεγάλη σε ηλικία πήγε και ο διευθυντής του πήγανε αυτά παντάρκα, παντάρκα είναι δώρο, ναι, ρωσικά. Ναι, ναι. Και ο διευθυντής της έλεγε, ναι κυρία μου, μην κλαίτε, θα σας δώσω άδεια. Και η μάνα μου δεν, δεν ακούγε και άρχιζε ρωσικά, σας παρακαλώ εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ πήγα σχολείο, να μου δώσετε, και της έλεγε ο άνθρωπος, και λέει αυτό μου, «Εύτερη πλήπα γραμμαστεί». Δηλαδή, ναι. Και λέει η μάνα εγώ, έκλειμε, και παρακαλούσα, Και εκείνος είμας είχε το χαρτί έτοιμο. Και τους έδωσε η απαγορεύεται να πας, αν δεν πάρεις χαρτί. Τι λες τώρα. Νέας Β' ταρμούρια. Αυτό είναι. Έτσι είναι όλοι. Я говорю, что ты лечишь? Найдем, Okay,